Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Art.fm στους 90,6 και στην εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, κοντά σας έως στις 2.30. Και καλό μήνα βέβαια. Φθινοπορεινός, έντονος, θα είναι αυτό ο μήνα από όλε τι απόψεις, θα δούμε. Δεν θα είναι φθινοπορεινός, μάλλον καυτό θα είναι. Ναι, ε, θα είναι καυτό θα είναι, ε, είναι νέα ορολογία σαν αυτέ που εισάγει η κυβέρνηση του Λοιπόν, ε, πριν πάμε, γιατί σήμερα δεν είμαστε δύο, έχουμε έναν καλεσμένο και θα τον παρουσιάσω σε λίγο, αλλά θέλω να μου επιτρέψει να πω δύο λόγια στην αρχή για να τα ξεπεράσουμε αυτά, τα κλασικά που λέμε, περί επικοινωνίας. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι έχουμε πέντε αντίτυπα του βιβλίου του Δημήτρη Μιλάκα «Η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου», η οποία κληρώνεται αύριο, δηλαδή πέντε τυχεροί που θα πάρουν από ένα βιβλίο του Δημήτρη Μιλάκα. Ε, συμμετέχετε Συμ Αύριο στην, κλει... στην κλήρωση, γράφοντας επαμ, κενό, το μήνυμά σας, μάλλον τη λέξη βιβλίο, τι έπαθα σήμερα, Μα... τι λέ... μια μέρα απεργίας και αποσυντονίστηκα. Μα... Λοιπόν, γράφετε επαμ, κενό, τη λέξη βιβλίο, τον όνομά σας, και η αποστολή στο 54 -3 -44. Δεν ξέρω αν αυτή η απεργία, μπορεί να φτάει και το γεγονός ότι ερχόμενη στο σταθμό μου είχε πει ο Δημήτρης ότι θα έχουμε έναν καλεσμένο, σήμερα προσκεκλημένο έτσι, Υψηλά αισθάμενο, είδα μια λιμουζίνα από κάτω παρκαρισμένη με ξένε πινακίδες Λέω: Αποκλείεται να είναι για μα, για κάποιον άλλον θα είναι. Ε, Δεν πιστεύω, με έχει συνηθίσει. Είμαι κοντά στο αεροδρόμιο, έβλεπα συνέχεια ένα ρώσικο ελικόπτερο να περιπτατεί του εναερίου χώρου τη χώρα και ε, λέω: Εντάξει, για μα θα είναι ε, αυτό, γιατί ήταν ξένε. Έχω τα μεγάλα ε, ε, πρόσωπα Όταν μου αυτά τα περίεργα μηνύματα και μου λέγε: Ο Ρώσο είναι, το ξέρω ποιο mm. είναι, σύμβουλο του Πούττην, έλεγε mm. ότι αστειέβεσαι. Με έβαλε το ανακοίνωσα την Τρίτη ότι θα τον έχουμε Εγώ. μαζί μας. Εγώ, ε, ναι, σαν. Ότι είναι μέτοχος τη εκπομπή ΑΕ και αυτά. Ναι. Και το και, και στι υψηλέ έχουμε. Όλα, ότι τους τους Είναι η ιστορία χρηματοδότησης από τον Πούτιν. Είμαστε βιτρίνα από το Πούτι. Επειδή Είναι πει... απαραγωγή, γιατί ήμουν πράκτορα των Αμερικανών. Μετά ναι. Τώρα είμαι Δεν πού θα πάω, αλλά ε, Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με εξέπληξος. Να, ναι. Να πούμε ότι... για ε, η μετάφραση είναι ειδική σου, Δημήτρη, γιατί εγώ δεν έχω δηλώσει ότι ξέρω ρώσικα. Αυτό θέλω yeah, να δεν σου Δεν πειράζει, νομίζω ότι όλοι Ό, καταλαβαίνουν. Όλοι έχουμε καταλαβαίνει. Εντάξει, είναι, να είναι κάνεις, ασχαιρετισμός. Ναι. Ε, να πούμε... Ναι, ο ρώσικος, γιατί παλιά λεγοντά για τα βάριξα. <laughs> <ξέρω, laughs> ναι. ναι. <laughs> Τώρα είναι ο σύγχρονο που έχει καθερώσει <laughs> ο Πούτι. Ναι. Ε, να πούμε ότι έχουμε <laughs> το μυστικό σύμφωνο. Να, Λεπέντεφ, Γκάς Πρόμμα, εγώ θα μεταφράζω. <laughs> <laughs> το καταλάβαμε <laughs> όλοι. <laughs> λοιπόν, το τελευταίο νομίζω το, τελευταίο, το καταλάβαμε όλοι. Ναι, ήταν είναι, είναι αλήθεια <laughs> ότι έχει έρθει κλιμάκιο εδώ και κοιτάζει τι θα αγοράσει από τη Ρωσία. <laughs> Δέπα η πρώτη σας κίνηση. Δέπα, δέσφα, δεν ξέρω. Ο Δημήτρη θα ξέρει καλύτερα. <laughs> ό,τι προσφέρετε τέλο πάντων. Πάτε και τον σκοπό, Ολυμπιακό. Πάρτε και τον ως που πού, δε πανδέ. Όχι, τι ναι, να πάρει. Ο Σαββίδη <laughs> καλά πήρε τον <laughs> πάγο, την το, ναι, το και τον αυτό Και εγώ είμαι γνωστό. Είμαι και εγώ είμαστε εκεί. Με περιπτώσει. <laughs> Α πέσει λίγο χρήμα. Για <laughs> απόφαση Αλλά από δεν του γλυφθούμε με την καλή έννοια του Ρώσου. του κάτι Παναγίνει από βορρά και. Α, ότι θα έρθει. Όχι τώρα, ξέρεις, Κυρίω οι καναλάκια και οι, οι επιχειρηματίε, έχουν μεταφέρει τι επιχειρήσεις τους στην Τουρκία. Α, έτσι. Οπότε τους έρχεται στην α πούμε. Πάει εδώ πέρα, δεν είναι α, Σουλεϊμάν, μεγάλο συζητάνε να φέρουν και την τουρκική εκδοχή τη καταστροφή. Α, ναι. ναι Πόσοι Έλληνε, ας πούμε, του το αυτό. Νομίζω ότι έχει αυτό. Ξέρετε, ο συνωστισμός, yeah, κακοί ο εθνικισμός, uh -huh, uh -huh. Ό, όταν είναι ειδικό ο εθνικισμός είναι κακός, όταν είναι το Έτσι. είναι καλός. Λοιπόν, <laughs> <έτσι, laughs> ε, ε, εγώ να διευκρινίσω, yeah, yeah, yeah, yeah. αν υπάρχει κανείς που έχει απομείνει και δεν έχει καταλάβει ποιο είναι ο μας, θα, θα πω ένα διάλογο μέσω κινητών. Όταν τον πήρα τηλέφωνο για να του πω να έρθει στην εκπομπή και τα λοιπά, και μου λέει να δω το πρόγραμμά μου, μου στέλνει ένα μήνυμα να έρθω την Πέμπτη, αν είναι όλα οκ Λέω πολύ ωραία, είναι και πρωτομηνία θα μα κάνει φοδαρικό. Πολύ καλό. Οπότε πήρα την απάντηση, θα έρθω, μου λέει όμω ω Μητσοκώστα, όχι ω Μητσοτάκη. Θα ήταν εδώ Μητσοτάκη, θα γινόταν τώρα. με το Μητσοτάκι. Με τον Κυριάκο. Τσακωνόταν με τον Μηλιό σε μια εκπομπή. Και του έλεγε, κύριε Μιλιέ, επειδή είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε λαϊκέ κινητοποιήσει να κατέβει ο λαό να διαδηλώσει το 28 Οκτωβρίου. Κύριε Μιλιέ, σα παρακαλώ, θέλει το παιδί μου να, να χαρεί την παρέλαση. Αρώτησε το παιδί του τελικά. <laughs> να συμμετείχε την παρέλαση για να πατήσει τέτοια λάχαρα. Είναι κληρονομικό το χάρισμα. Έγινε φοβερό, και το ιδιαίτερο μάτι εκείνο. Εσένα σε το... είχε επηρεάσει το... καθόλου. Ότι... η α... κρίση. <laughs> Κάτσε, είναι πολλά θέματα εδώ πέρα. Τι έχει επηρεάσει Την και να μιλήσουμε εδώ και οικονομικά. Το να, να βάλουμε κάτω τα οικονομικά. <laughs> ήθελα να το Δημήτρη να του πω. Τι, Αν έχει επηρεάσει, τι, μιμήσι, το... <laughs> η μίμηση ή η δώρα. η του Μητσοτάκη. Δηλαδή, θέλω να δω αν αυτό το χάρισμα. Ε, ε, Ξέρει. Ναι, μια σε, σιωπί... φορά που είχα πάει σε μια εκπομπή ραδιοφωνική στο ε, CTFM. Είχα πει: Εύχομαι ο σταθμό να μακρυγοητεύσει και μετά μια εβδομάδα έκλεισε. Υπήρχε καλεσμένη για τον λάπτο, και Και έλεγα: Κάνω και τα λοιπά. Εύχομαι ο κυρία και μετά διαλύτω. <laughs> <laughs> Δεν, Δεν θα κάνω εδώ το ίδιο. Εδώ, εδώ θα να δω το... τον προέδρε, το κεσένα, τον Δημήτρη Γατζάκη. Και δάσκαλο και ήθελε να του πω μια εξίσωση. Όχι. Oh. να τα να κάνουμε ένα ρούβλι. Ναι. μικρότερο από το 1 ευρώ mm -hmm. που ισούται με ένα μάρκο μικρότερο από το 1 δολάριο ναι. αυτό θα ήταν το καλύτερο εμείς που κολλάμε σε αυτή η συντηριξή θέλω να πω ότι ε, όλα τα δεινά ξεκίνησαν από τότε που το 1 ευρώ Εκλείδωσε με 340 δραχμές, yeah, σαφώς. Που, σαν συμμετοχή του εθνικού μα νομίσματο, ήταν, ήταν, ήταν τρει φορέ πάνω από ό,τι τα άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή yeah. Ένωση, η Ιταλία, που κανονικά για μένα θα πρέπει να κλείδωνε λιγότερο. Yeah. Λέει λοιπόν, το να ευρώ ήταν γύρω όπω ήταν το Μάρκο το 140-150, πώ ήταν ε, το, Εάν σκεφτήσω ότι οι υπόλοιπε βαλκανικέ να... χώρε έχουν κλειδώσει στο, yeah. το, το, το βουλγαρικό λέβα, νομίζω yeah. ότι είναι στο 1,2-1,3? Σε, συμ... το σε συμμετοχή σε... Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. του εθνικού νομίζω ότι ναι. Δηλαδή το 1 ευρώ ας πούμε είναι 1,3-1,4 το Ολεύα. Ναι, μπράβο. Δηλαδή εντάξει, μη σύγκρινε, σύγκρινε οικονομίες ας πούμε, είναι καμία σύνση. Ναι. Νομίζω ήταν Οχι, σκοπή μου, ήταν η διαταγή τον, από τη Γερμανία. Ναι. Το απέτυξε η Bild αυτό που έβγαλε κρατικά έγγραφα που ο Σρέντερ τότε κακελάριος Γερμανίας διέταζε το σημίτη σε τι τιμή θα κλειδώσει το νόμισμα. Και κλείδωσε πολύ ακριβά και γι' αυτό μα κόστησε ακριβά και εκεί εκτοξεύθηκαν και οι τιμέ και έγινε ο πληθωρισμό στα υπερβολικά. Εκεί έγινε το μεγάλο εκτοξεύτηκε. Έφτασε ας πούμε η Τυρόπιτα να έχει α πούμε δεν ξέρω πώ. Παιδιά ο Μαϊντανό που το παίναμε 50 λεπτά ενώ 50 λεπτά τότε στα δικά μα και το παίρνουμε ένα ευρώ. Φανταστείτε τι δια... τεράστιο μιλάμεν σε το άνοιγμα. Και, και μας κόστισε πάρα πολύ ακριβά το ευρώ. Κόζησε τότε όσο ήταν η Αγγλική λίρα, όχι η Χρυσή, η Λίρα Αγγλίας. Ναι, Τόσο ναι, ναι, ναι. ήταν 500 στραχμές ήταν τότε, 400 κάπου προς 500 ναι, ναι. πήγαινε η Λίρα Αγγλίας. Ματσάκισε νομισματικά το ευρώ. Νομίζω εκεί ήταν... Και μετά δεν μπορεί να κάνεις και τις συναλλαγές, άλλο νόμισμα. Είχα διαβάσει, εξωσύ, ειδη, ήταν στο... και εσύ, δημήντα, παραγωγή στο... Ε, η πτώση του Παπαδόπουλου ξεκίνησε από το πετρέλαιο που ήθελε να πληρώνουν σε δραχμές και όχι σε δολάρια ναι. αυτό το, κάπου το είχα διαβάσει αυτό και ήταν είχα... μια ε, καλά είδε, και, είναι και λίγο μύθος αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα η κρίση ξέσπασε όταν εκτινάχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου το πετρέλαιο που έπαιρνε η ελληνική οικονομία ήταν μέσω των λαμόγειων που είχαν ολόκληρο κύκλωμα και τα ανα... λοιπά. Το... και πουλούσαν ακριβά. Ελέγχαν τα δηληστήρια. ο νεοτζάκια, α πούμε, πολύ και <σταστασίλει> ο Ανδρέα. Λοιπόν, <στασίλει> και ξαφνικά βρέθηκε μέσα σε ένα χρόνο να εκτενάζεται διπλάσια και τριπλάσια τιμή. <στασίλει> <στασίλει> το συνάλλαγμα που φεύγει από την οικονομία διπλασιαζόταν και τριπλασιαζόταν. Και δεν είχε δυνατότητα πλέον η οικονομία να κάνει αυτά που έκανε. Που έκανε. Γι' αυτό και άρχισε η αρνητική καμπύλη στην. Στην οικονομία. Άρχισε να πέφτει δηλαδή, να καταραίει. Αλλά τον προλάβαν οι πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Και θέλω να πω ότι ο πόλεμος τώρα είναι λίγο νομισματικός. Και αν βγάλει Κίνα που λέει δικό της με τις Ανατολικέ εκεί, ξέρεις, να ενωθεί... Μα κάνει τη δική της ενωής ένωση νομίζω, δηλαδή, δηλαδή, νομική. Ναι, νομική ένωση. ναι. Γιατί η Κίνα κρατάει αυτή τη στιγμή και την Αμερική. και όλα τα μόλα για τα... Ναι. Ναι. Γίνεται αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει. Αν και βλέπω πολύ μεγάλε αντιθέσει, έχουν πάρα πολύ μεγάλε αντιθέσει μεταξύ του οι χώρε, οι ασιατικέ εξ αυτών. Γιατί στην πραγματικότητα από τον ίδιο εξαρτώνται, δηλαδή στην πραγματικότητα παράγουν ό,τι καταναλώνει η Αμερική. Ναι. Οπότε, όπω είναι δεμένη η Κίνα με του Αμερικανού, ή μάλλον οι Αμερικανοί με την Κίνα λόγω αγορά ομολόγων, έτσι είναι και η Κίνα δεμένη με του Αμερικανού, γιατί άμα δεν πουλάει στην Αμερική θα τη μείνουν απόλυτα. Μάλιστα. Γι' αυτό κιόλας και τι κάνει. Κάνει το εξής. πάει και κλείνει συμφωνίε με κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Όχι όλες. Αυτές που είναι μπάχαλο οι χώρες τους. Π.χ. Εγχώρια mm -hmm. κατάσταση. Mm -hmm. Και τι κάνει. Πληρώνει τι κυβερνήσεις για να τις επιτρέπουν να φέρνει το πλεονάζον παραγωγικό, το, το παραγωγικό δυναμικό, δηλαδή το προϊόν που παράγει το πλεονάζον, να το φέρει και το ξεπουλάει εδώ. Εξού και τα κινέζικα μαγάζια, ιστορία όλα αυτά. Ξέρει πώ κοστίζει στην Κίνα αυτό, Μιλή, με την τελευταία έκθεση, Δεκέμβρη του 2011, είναι τα, τα στοιχεία. Τρία τρισεκατομμύρια δολάρια. Μαύρο χρήμα το οποίο πληρώνει οι κυβερνήσει για να αποδέχονται του Κινέζου μετανάστες αφενό και μαζί του έρχονται και τα κινέζικα εμπορικά. Έτσι. Άρα το θέμα λοιπόν είναι, αύριο που θα κυκλοφορήσει το iPhone 5 στην Ελλάδα και θα κοστίζει 800 ευρώ <laughs> γιατί να μην το παράγουμε εμείς εδώ Κοίτα, θα μην. μας κοστίζει λίγο ε... σαν παραγωγή εννοώ έτσι Εκτός Οχι να γίνει αυτό, αυτό κάποτε που με τα φάρμακα, μια ιστορία. Δεν ξέρω αν είχα ακούσει το, το Πάπα, εδώ τι κάνουν. Οι μηχανοί το φάρμακο εδώ πέρα, Ελλάδα, το στέλνουν έξω και το εισάγουν ως made in European community. Ε, ε, εσύ. Ναι, ναι. Ε, οπότε, εδώ κοστίζει, ε. ας πούμε, πέντε Το φέρνουν μέσα 400 και πολύ και μεταβόταν με τι Γιατί παίρνουν να μια παραγωγή εδώ. Αυτό πολύ Αδού, ναι, πάλι. Ναι, ναι. Που λέγεται ότι μπορούμε να κάνουμε αυτάρκεια σε κρέα, σε που εισάγουμε τώρα για και... έχουμε, έχουμε, έχουμε δυνατότητα ε, ε, αυτάρκεια. Ε, η ελληνική οικονομία, η αγροτική οικονομία, έχει δυνατότητα μέχρι το 1981 σε όλα τα ισοζύγια που ε, το λένε ισοζύγια αγροτικών προϊόντων. Είχαμε πλεονάσματα, όχι ευτάρκια, πλεονάσματα Δηλαδή καλύπταμε όλη την εσωτερική ζήτηση και μπορούσαμε να, να εξάγουμε Και μάλιστα έτσι. Φαίναμε πόσο εκμηχανίστηκε η Αγωτική Γεωργία με Μιελουρούσκι τρακτέρ. <χι> πορτοκάλια τους δίναμε, τρακτέρ μας δίνανε. Λοιπόν, και τώρα κατεβαίνεις κάτω στην Αργολική πεδιάδα ή πιο κάτω στη Λακωνία και βλέπεις ε, τεράστιε εκτάσεις με πορτοκάλια, οι οποίες ακόμα τα πορτοκαλια πάνω δηλαδή δεν έχουν νόημα να τα μαζέψουν. τα Βερίκο νωρίτερα ή τα, κουκάρα, ή τα... Μπο... στη Βόρεια Ελλάδα. Και λες γιατί, γιατί τα συγκεκριμένα κυκλώματα εμπορικά στα του Μαρόκό από την Αίγυπτο, από οπουδήποτε άλλο. από την Τουρκία. Μπράβο. Και που ενδεχομένως έχουν και πειραχτεί, με, βλέπετε μεταλλαγμένα, ε, υβρυδικά. Δεν ελέγχει, ελέγχει. Αυτά, υβρυ... Με τα υβρύδια. Καλά και εδώ είναι τα υβρύδια που τα έχουν Α, τσακίσει όλα. Πάση περιπτώσει, ξέρεις αυτά τα μεταλλαγμένα με διάφορα μη ελεγχόμενα και αυτά. Και πα περιπτώσει το θέμα πως όπως είναι το ενεργειακό, φυσικό, αέριο. Με ξέρω γι' αυτό Τον είσαι εσύ, εσύ εδώ. <χω> ναι, εγώ είμαι τους Ρώσου, είπαμε εδώ. Δεν το φυσικό αέριο. αυτό το αέριο είναι ελληνικό ή θα έρχεται Μπουργκά Αλεξανδρούπολη. είχαν δύο εταιρείε εκεί, Golf Stream, North Stream. Ναι, ναι. μία αμερικάνικη. Ναι, <χω> <Ισδαλή, μία> αμερικάνικη. <χω> η ήταν αυτή. Στην πραγματικότητα. εντάξει. στο και οι άλλοι ήταν η είναι στην Α, Όλα πάει τα πίσω. μεγάλα συμβόλαια α. τα έχει πάρει η BP. Ειδικά τώρα στην α, Μαύρη Θάλασσα. Άρα είναι και η Βρετανία στο κολπό. Είχαμε, δεν ήταν αυτή πιθαντα, πιθαντα, πιθαντα. Α, α, μάλιστα, Αν και μάλιστα. η BP δεν γίνεται, εντάξει, British Petroleum λέγεται, αλλά δεν είναι mm. ακριβώ Βρετανικά κεφάλαια. Θα, θα το ψάξεις mm. και θα δεις στα πάντα μέσα. Είναι εταιρεία. Δηλαδή έχει και Αμερικανικά κεφάλαια, έχει Ολλανδικά, έχει Ισραηλίνα έχει και μα έχουν κάνει εξαρτημένου. Ε, είναι αυτό που έχω πει σε μια σύνδεξη. Είμαστε τώρα ο Χόμου καταθλίπτικου mm -hmm. δηλαδή, και ο Χόμου -εξα, εξάρτητου. Προζώνιου. Ναι, ναι. Ο, Είμαστε εξαρτημένοι από το πετρέλαιο. Ναι. Που πολύ καλά ξέρει ότι η ηλιακή ενέργεια, που στην Ελλάδα είναι άφθονη, που αν τα εξάγουμε κιόλα. Και που είχαν βάλει κάτι φωτοβολταϊκά, οι Γερμανοί, κάτι χωριά που τα έκαναν ηλιακά. Μπορούν ναι, ναι, ναι. να έχουν ενέργεια για να. Αν την χρησιμοποιήσουμε όπω πρέπει και σωστά, Ορθολογικά, δεν χρειαζόμαστε ναι. πετρέλαιο ούτε για θέρμανση σπίτι. Καλά, η ηλιακό αυτοκίνητο είναι κάτι εκεί, είναι άλλα καρτέλ, φτωπιοβιομηχανίε, με το βενζίνη, ξέρει. Και πρόσεξε, Γιώργος... Μα σε... δεν χρειάζεται να πα τόσο μακριά. Oh. Δηλαδή, ε, αυτό που παρουσιάστηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης. ξέρω και άλλου μηχανικού που έχουν κάνει Το αυτοκίνητο, λε. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Είναι κανονικό αυτοκίνητο. Ναι. Όπω το καθημερινό, μόνο που δεν κύβεται πετρέλαιο και ή θαλασινό νερό. Ναι. Το θέμα της ενέργειας όμως, επειδή το, το έθιξες τώρα, ε, έτσι το λέω για να δούμε πού βρισκόμαστε, ενώ εμείς έχουμε άπειρο ήλιο, μόνο την ηλιακή ενέργεια γιατί δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε, δεν λέμε για άλλες φυσικούς πόρους ό,τι αφορά την ενέργεια, όταν στην κεντρική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, που θα ξέρει και ο Δημήτρης καλύτερα, χρηματοδοτούνται. Τα νοικοκυριά, ώστε να ε, απεμπλακούν από την ιστορία του Πετρελαίου. Mm. Και έχουν πάει σε τελείω άλλε μορφέ ενέργεια Κα... για Λάνα, είναι... και οτιδήποτε άλλο. Σε για πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, έχουμε γεωθερμία, την οποία δεν έχουμε εξοπλίζει mm. καθόλου. Mm. Χάρη στη γεωθερμία η Ισλανδία έχει δωρεάν ενέργεια. Εντάξει, βέβαια, ένα ηφαίστειο είναι πάνω στο mm. υπόλοιπο ναι, υπό ναι. Ισλανδία. Mm. Αλλά και εμεί έχουμε πολύ μεγάλα αποθέματα. Είμαστε νομίζω. Από ό,τι λένε γεωφυσική, στην τρίτη γεωθερμική ζώνη του πλανήτη. Έχει πάρα πολύ μεγάλα, ειδικά το νησιωτικό σύμπλεγμα. Θα μπορούσε να εχει τσάμπα ρεύμα. Τσάμπα. Mm -hmm. Αν το αξιοποιούσαμε αυτό πράγμα. Το, το αξιοποιούν ότι... στην Νέα Ολλανδία τη γεωθερμία, ξέρει, για του ποδηλατόδρομου. Αντί έναν Έλληνα μηχανικό, παλιό αντάρτη του Ελλά και μηχανικό, τώρα που έχει προχωρήσει την ηλικία, έχει μια θαυμάσια εφεύρεση. Έχει λύσει το μεγάλο πρόβλημα τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από την κυματογή, δηλαδή από, την, από τα ρεύματα τη θάλασσα. Και το έχει λύσει γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πειράματα, αλλά έχουν δει ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμο μια διαλύση, βιώσιμη μια τέτοια λύση. Το έχει λύσει. Και τι χρειάζεται. Χρειάζεται ένα με δύο εκατομμύρια για να γίνει πραγματική πειραματική εφαρμογή στη θάλασσα. Έχει γίνει πειραματική εφαρμογή σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να το πούμε έτσι έχουν δει την εξαιρετική απόδοση που έχει και τώρα να γίνει σε μια στη θάλασσα για να δούνε πώ ακριβώς και το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι σαν παρεργό αυτή η εφαρμογή είναι και ότι αφαλατώνει και το νερό εάν χρειάζεσαι νερό Δεν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχει ναι. πρόβλημα. εάν το σκεφτείς αυτό και εγώ με τον υπολογισμό ενέργεια που έχει γίνει, που το διάβασα γιατί μου το έδωσε και το διάβασα γιατί μου ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, είναι ότι μπορεί να κάλλιστα να καλύψει πλήρω τι ενεργειακέ ανάγκε μια πόλη, α πούμε σαν την πρέβεζα. Μάλιστα. Αν τα βάλει όλα κάτω δηλαδή τα αναλλακτικά που έχει, που η ίδια η μηχανική σου, ο πιστομονικό κόσμο προσφέρεται, είναι εντυπωσιακό. Τώρα, χρειάζεται ένα με δύο εκατομμύρια. Ξέρει πόσα θα χάσει η ελληνική οικονομία. Έχασε. Ένα-δύο εκατομμύρια για να καταρχηθεί η πανδημία. Όχι, όχι, για να φτιαχτεί σε φυσικό, το φυσικό μοντέλο και να δοκιμαστεί στη θάλασσα. Ναι, ναι. Σε πραγματικέ συνθήκε, ναι. δηλαδή για να τι... να τελειοποιήσουν την εφαρμογή. Που είναι αστείο ναι, ποσό για πόσο... μια επένδυση τέτοιου μεγέθου και τη δυνατότητα που θα σου αποφέρει. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τα έγγραφα των ανώνυμου που βγήκαν τώρα στο διαδίκτυο, <χω> ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία είναι το εξή. Η κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση δεν ξέρουμε, Έστεισε ένα παράγωγο για την ελληνική οικονομία. Παράγωγο τι σημαίνει, στίχημα. Έβαλε ένα στίχημα η ελληνική κυβέρνηση με ποια τράπεζα, με τη Lehman Brothers. Μάλιστα, τα τοξικά, πα, πα, Λοιπόν, τώρα τι έγινε, όταν κατέρευσε η Lehman Brothers, την ανέλευε το, το, το Αμερικανικό Δημόσιο. Το Αμερικανικό Δημόσιο μπήκε σε διαδικασία διαπραγματευσής με όλους τους πελάτες να δουν σε, σε τι κατάσταση είναι οι οφειλές βρήκαν λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση χρωστάει μια καταβολή 3,2 εκατομμύρια δολάρια και της έστρανε ένα χαρτάκι και της λένε απάντησε μας 60 μέρες για να μπούμε στη διαπραγμάτευση για αυτή την οφειλή. η ελληνική κυβέρνηση αδράνησε και η οφειλή κατοχυρώθηκε εναντίον του ελληνικού δημοσίου αυτό που υποψιάζομαι εγώ είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα αδράνιση, όχι λόγω δημόσια διοίκηση, αυτά mm -hmm. αδράνιση γιατί θα έπρεπε να μπει σε διαδικασία με το Αμερικανικό Δημόσιο ώστε να εξηγήσει τι παράγωγο έχει φτιάξει, τι στίχημα έχει βάλει δηλαδή, τι ζωέ των Ελλήνων, τι offshore εδώ, τι ακριβώ έχει στήσει, mm -hmm. τι συντάξει των Ελλήνων, τα ασφαλιστικά, τι ακριβώ. Οπότε άστο καλύτερα να πληρώσουν τα 3,2 δισεκατομμύρια. Παρά να μπω εγώ σε διαδικασία να εξηγήσω κάτι που μπορεί να ενέχει και ποινικέ ευθύνε και να βγει στον αέρα κτλ., Θέλω να πω δηλαδή να αποσχάθηκαν 3,2 εκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε πάρα πολύ σημαντικέ καινοτομικέ εφαρμογές που θα συζηγήθω να τρομακτικά πόσα. Τρομακτικά πόσα. Κοίταξε εξή ο Έλληνας, ε... Από αρχιωτά των χρόνων και από την το Ατλαντίδα, η Ελ. Το ναι, οι... μελετήριο και Η Ελοχήμη και, που... ναι, πώς... και, και Από μπροσά, μπροσά, βράβο, έτσι, ναι, ναι, ναι, πώς... το κέντρο που από το Σύρριγκ να δω μετά. Είχαν μυαλό, είχαν πατέντε. Και είχα διαβάσει και στο βιβλίο αυτό που σου είπα, το αμυστικά του Οδάμου του Φερέρα. Δεν ξέρω, δεν όχι. δεν προλάβανε. Λέει στην Ατλαντίδα, στο Χαλαζία. Ήταν ένα, αυτό πούμε πιο εκλογέ, σαν στικά εξαγγελμα που αποθηκεύκανε πληροφορίε, ε, ενέργεια από τον ήλιο, δηλαδή πράγματα τα οποία μα το δει συμπαντικά. Τώρα στο κόσμο δεν, δεν το καταλαβαίνει. Ο Έλληνα είχε λύσει κάποια πράγματα πολύ πριν που και μετά στην πορεία. Αυτά τα πράγματα κοιτάξανε κάποιοι να τα ακαπηλευτούν ή κοιτάξανε να τα κάνουν ναι. δικά τους ή να διαστευλώσουν και να μην αφήσουν ποτέ τότε να σκεπτεί σωστά και αυτό τώρα το κάνει πειραματοζο, οικονομικό πειραματόζω είναι όπω ποιο, ποιο, ποιο πείραμε είναι αυτό με τους αρουλαίους που τους έχουν σε ένα χώρο, δύο τρία βραβοι μεγάλο, μετά του κλείνουν τα τραγωνικά. Συγάρει στην έβλεπουν περιορίζουν το χώρο στον είναι οποίο. Είναι κλασική κλασικό mm. δηλαδή είναι το... στην ψυχιατρική. <laughs> δηλαδή είναι <laughs> το πως ελέγχεις την, σε πλήθο την οργή ναι. Είναι κλασικό πείραμα τέτοια κοινωνική ψυχιατρική. Δηλαδή, πώ ελέγχει το, το, το πλήθο. Ναι, ναι, σου παίρνουμε εσένα, σου παίρνουμε για το δίπλα, σου παίρνουμε το χώρο, το ζωτικό, τον επαγγελματικό. Και το το στο... Μπράβο, και γίνεται να αφήσουμε ένα εαυτό μα. μια ψυχιατρική Μπλά. κλινική οπότε οι όλοι μα. Πώ λοιπόν. να αφήσουμε ναι, το, ναι. Μα, η, Νομίζω η Wall Street Journal uh, πολύ καιρό πριν, mm -hmm. uh, νομίζω πριν ένα χρόνο, και γράψει ότι ειδικά για τα επιτελεία που μαθαίνουν uh, του ελληνέ δημοσιογράφου πώ θα εκφέρουν τι ειδήσει γιατί τους βλέπεις όλους και είναι μία κοψιά και φορά λόγο ακριβώς είναι ίδια. Στα επιτελεία αυτά ανήκουν, υπάρχουν στρατιωτικοί ειδικευμένοι σε ζητήματα ψυχολογικού πολέμου. Δηλαδή πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσεις μια κοψια και φορα λογο ακριβως η ιδια στα επιτελεια αυτα ανηκουν υπαρχουν στρατιωτικοι ειδικευμενοι σε ζητηματα ψυχολογικου πολεμου δηλαδη πώ ακριβως θα χρησιμοποιησει μια ειδηση ως όπλο στη διαχείριση πλήθους. Και το τι θα πεις πρώτο, τι θα πει δεύτερο, πώ θα γίνει ο σχολιασμός, τι ακριβώ θα γίνει ώστε να δημιουργήσει μαζική κατάθλιψη. Mm -hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Χθε διάβασα μια μελέτη τη Gallop που έγινε yeah. στην Αμερική. Και λέει ότι εκτινάχτηκε η κατάθλιψη στο, στο κομμάτι τη φτω, φτωχολογιά, δηλαδή του φτωχού κομμάτιου. Που στο σήμερα ξεπερνάει το 60% τη Αμερικανική κοινωνία. Έχει φτάσει λόγω κρίση και όλα αυτά. Ξεπερνάει το 40% η μανιωκατάθλιψη στον πληθυσμό. Που πλέον αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωση. 40% μιλάμε για μια μαζική επιδημία. Και έτσι δικαιολογούν τις αυτοκτονίε και την εκτείναξη εγκληματικότητα ενάντια στη ζωή. Ο μανιωκαταθλητικό έχει ή τάσει έτσι. Ή, είναι αυτό το άλλο λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι, ότι οι αυτοκτονίε γίνει... συνεχίζονται στη χώρα. Απλά περνάνε πλέον, ξέρει. Κάτι συνηθισμέ... Είναι κάτι συνηθισμένο, είναι ένα παιδί που στην καθημερινότητά ε, μας ναι. και οι παιδιά το συνηθίσαμε πια. Και αυτό θέλει η καταναλωτική κοινωνία μα έβαλε ο ζωής τρόπο ζωή και η ληστική. Ο θάνατο, η ζωή μου. Έτσι, εσύ έχει δουλειά, εγώ δεν έχω εσύ, ε, κάτι παραπάνω Είχα. που έχει, εσύ η Και μα έχει βγάλει το συνέστημα του να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Έχει φύγει το συνέστημα τη αγάπη. Ναι. της συμπόνια και της ε, φιλεσπλαχνίας, της φιλανθρωπίας να βοηθήσουμε και αν θέλεις σε μια ανταλλακτική οικονομία όπως τα δύσκολα χρόνια ναι. τη κατοχή, πάρε αλεύρι, δώσ' μου γάλα, ξέρω εγώ τι έχεις και... να ανταλλάξουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες να, ναι. μας και έχουμε γίνει αυτό το πειραματόζα μου, θυμίζει την ταινία Πολυθρόνα για δύο του Andy που άμα βάλει αυτού του κυρίου που ήταν στι, στο λόμπι του χρηματιστήριου τη Νέα Ζηλανδία, το σύστημα το παγκόσμιο, το χρηματοοικονομικό των οικογενειών που το έχει πει και εσύ, Δημήτρη Ρότσελ, ναι. Ροκφέλε, Ροτ Βάλερ, κτλ. Λοιπόν, και ο αντίστοιχο φουκαράσα που παίζουν είναι ο γαμπρό του και τον άλλο που είναι. Κοντά να κρόει τον τάφο. μετά τη Μέρφη. Και αντιστρέφουν του ρόλου. Είναι από σε κάνουμε φτωχό. Μπράβο, και που έχεις μπρά σε κάνουμε μπρά. να μην έχει. Και τον άλλο σε κάνουμε να. Το σβήνουμε. Το σβήνουμε, το σβήνουμε. Και μετά επαναφέρουμε τους ρόλους. Mm -hmm. mm -hmm. ναι, ναι, το του ρόλου. Καταλαβές, Το κάνουμε δηλαδή, τώρα. Ναι, και πιστεύω πραγματικό. τώρα ότι θα γυρίσουμε πάλι όπω έγινε η επανάσταση Αμερικάνικη Βόρεια και Νότια που έγινε για τα σιτηρά και για... πάλι για οικονομικού. Για mm -hmm. uh, uh, τη βιομηχανία. Μπράβο. Έχει και τώρα χωριστεί ο Βορρά και το Νότο. Βόρειο ημισφαίριο νότιο. Έτσι. Και τον Νότιο θα, το, θα, τους πάρουμε, θα τους κάνουμε γεννήτσαρου πώ θα είναι δούλου. <Τι> ναι, ναι, ναι. δούλου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και να τους... Να σου πω τα, τουρκικα, πούλεσαι, ναι, ναι. τα τουρκικά, συγγνώμη, τα τουρκικά, σε ένα α. επεισόδιο του Σλίμαν, δεν τα παρακολουθώ για να έχω να Έτσι καταχρηστική <συνίως> αντίληψη για όλα τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έχουν κάνει επανάσταση γεννήτσαροι για τους φόρους, ενώ δεν έχουν έσοδα και αντιστάθηκαν στο Σλίμαν, αφού δεν έχουν έσοδα γιατί πληρώνουν φόρου. Λέω μήπω δείχνοντα αυτά τα σύλλαλλαλλαλλαλλα. Για παραδειγματισμό, για να βλέπει: Κοίταξε, είσαι και εσύ τώρα Γεννήτσαλο. Α, και μετά δείχνει στο επεισόδιο του κόβει το κεφάλι. Λέω: Πει ο του κόβει το κεφάλι. Τώρα σε να κάνουμε αυτό το νόημα σου. Δηλαδή, ο Βενιέλο θα αναλάβει αυτό το ρόλο εδώ, Τώρα είναι σε μια εξήγηση προ την Καποδίστρια, του λέει. Τώρα στείλε στρατιωτικά τμήματα mm -hmm. να μαζέψει τους φόρους τώρα, γιατί η δυνατότητα ενός κράτους mm -hmm. να μπορεί να καταστέλει διαμέσου των φόρων είναι η βασική πηγή ουσίας. Ναι, μια... Το λέω κολοκοτρώνει σε μια επιστολή του προς τον ε, κυβερνήκα ε, Να πω Εναι, ένα νέο για τους προδευτική φόρους. Προδευτική είναι η κατάσταση σε σχέση με την κατάσταση. <laughs> Δεν είναι προδευτική. <laughs> γιατί... Αλλά η φιλοσοφία είναι η ίδια. Ένα νεότερο για τους φόρους που ναι. διάβασα εγώ σήμερα το πρωί να το ξέρουμε. Wow. Πέρα από τους φόρους που ξέρουμε λοιπόν, όλους αυτούς που θα μας βάλει η κυβέρνηση στο οικονομικό επιτελείο, θα έρθουν και οι τοπικοί φόροι. <laughs> λοιπόν, τι είναι οι τοπικοί φόροι? Επειδή ω γνωστόν οι Δήμοι είναι λιματικοί στην πλειοψηφία του. Όπω Τουρκουκράτια του και η Αυστραλία αυτά τοπική. Θέλω να το πω για να βλογίσουμε την καταγένεια ναι, ναι, μας, δηλαδή του κυρίου Καζάκη, έτσι, ο οποίο τα έχει πει, γι' αυτό θέλω να πω. Ναι. Εντάξει, λέω. <laughs> λοιπόν, βγαίνει πλέον ένα-ένα, σιγά-σιγά, mm. βγαίνουν τα χαρτάκια πια στη χώρα και στα γνωστά μέσα ενημέρωση. Δεν μπορούν <laughs> να τα αποκρύψουν. Και βγαίνει ότι μέσα στο μεσοπρόθεσμο υπάρχει το εξή, ότι οι Δήμοι θα είναι υποεπίτροπο. Ο οποίο θα ελέγχει τον προπολογισμό και από τη Το στιγμή πάτε. που είναι ελληματικό, ναι. για να μπορέσει πέρα από τη μισθοδοσία που είναι από τον προπολογισμό του κράτου. Και... Δύο... Έχει δύο εργαλεία: yeah. την αύξηση των τελών και την επιβολή τοπικών φόρων. Αλλά αυτό λοιπόν... είναι η ιστορία από το non-paper που φωνάσαμε εμείς Άρα. και μας λέγανε «Έλα μωρέ, τώρα αφού ο Κιδίκουλος το είπε». Ο κύριος Κιδίκουλου το είπε, το θέμα δεν είμαστε μαζί τα μας. Τι απαντάμε, αυτό μας ανησυχεί, Άρα. το τι απαντάμε αυτοί. Άρα. Άρα. Γιατί δεν να, να το δούνε οι φίλοι, εγώ το είδα στο βήμα σήμερα, το λέω και όλα στην ιστοσελίδα. Όχι, όχι, όχι, είναι όχι, όχι, όντως το μεσοπρόθεσμα, είναι όντως που το που το είδα, για να μην θεωρούν ότι το περίεργο. Διαγωνίω και καθέτω. Λοιπόν. Αύριο όμω θα το ξέρουμε πολύ, θα το έχουμε Αύριο θα το, θα το, το αναλύσουμε πρόβλημα. το θέμα του προπολογισμού, αύριο θα το αναλύσουμε περισσότερο. Απλά ήθελα να πω ότι οι παιδιά δεν είναι μόνο αυτοί οι φόροι, έρχονται και άλλοι. Τελικά oh, ο κ. απάντησε και είπε ναι, φέρτε του πιτρόπου. Αυτό απάντησε. <laughs> λοιπόν, <laughs> ξέρουμε, είναι δηλαδή. τι απαντάμε, <laughs> να το τι απάντησε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο με αφορμή τη χθεσινή απεργία. Αυτό που λέω ότι έχουν βάλει ο ένα τρέφεται κατά του άλλου. Ε, επειδή λέγονται τα έσχη, θα το αναλύσουμε αύριο, θα βγάλουμε για αυτό το θέμα, γιατί έχει τη σημασία του, γιατί απεργούσαν χθε οι δημοσιογράφοι. Και λέει ο κόσμο, μα εσεί οι δημοσιογράφοι τι, τι είσαστε επειδή ανώτεροι από του άλλου κόσμου. Θα σου πω, μην το λες έτσι, τη γλιτώσαμε. Δεν τη γλιτώσαμε μίσταν, και μίσταν, το ξέρει. Σήμερα μιλάμε ναι, για την Μα το ξέρουμε, από το ξέρουμε εμεί. Ήταν, λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μάθει ο κόσμος ότι είναι μόνο το δημοσιογράφινο και οι δικηγόροι και τα λοιπά και ότι μιλάμε μιλή, για ταμεία μιλή. που το κράτος δεν, δεν βάζει δραχμή. Δεν Θεωρεί, δραχμή. δραχμή. Θεωρεί λοιπόν ο κόσμος ότι είναι δίκαιο ένα ταμείο που το κράτος δεν βάζει δραχμή Α, τώρα δεν είχε, αυτά, να είναι. πάρει την περιουσία του τα αποθεματικά του και να οδηγήσει στην πλήρη κατάρρυψη. Θα σα πω λοιπόν γιατί συμβαίνει. Ο Δημήτρη το ξέρει. Τιμωρούμαστε. Τιμωρούμαστε γιατί είμαστε ένα από τα ταμεία που πάμε όχι στο PSI και γιατί έχουμε κάνει μείνηση στον κύριο Προβόπλο έχουμε καταθέσει αγωγή στον κύριο Προβόπλο δικά, λοιπόν ναι, θα ναι, τα πούμε ναι. αύριο αναλυτικά τα δικά σου δικά μου για τα δικά λοιπόν. μου δικά μου και επειδή <laughs> τολμήσαμε να κάνουμε αγωγή στον κύριο Προβόπλο έτσι παρεμπιπτόντως <laughs> φίλοι, φίλοι και μέλη του ΕΠΑΜ έχουν στήσει μια παράσταση καραγκιόζη που είναι η καραγκιόζη και η τρόικα Ωραία. και είναι και κάποιος Καζανάκης εκεί μέσα Που <laughs> ανακατεύει <laughs> την ιστορία <laughs> είναι... Εσείς είσαι ο Καζανάκης <laughs> Μάλλον ξέρω εγώ ε, που είναι πραγματικοί καραγγεζοπαίκτες και είναι από τις γενιά των καραγγεζοπαίκτων που είναι πραγματικοί και μου διαβάσανε το, το <laughs> κείμενο <laughs> το βασικό σενάριο ε, λύθηκα στα γελιά, δηλαδή ο τρόπος που το έχουν αισθήσει Είναι καραγκιόζικος και έτσι πολύ ωραίος Λοιπόν, να σε υπόψη ότι το, το που το, που το παίξουμε, Είσαι... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. μέσα, γουστά, μέσα γουστά, ναι, γουστά, θέλω, ναι. Να, θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Ναι. Ε, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και το πλαίσιο που αναλύσαμε πριν ναι. Η σάτυρα, η πολιτική σάτυρα ε, Η σάτιρα, είναι... η πολιτική σάτυρα είναι σημείο των καιρών Και αν θέλει ε, τη δικιά μου περίπτωση Θα ζείτε και έξω με το Χάρι, τον Χάρι είναι ότι εντάξει, εγώ όχι διοχθρικά, ε, το εισαγωγικό έγινα συσμασμένο. Mm. Από τότε που σατήριζα το Μισοτάκι. Όχι, oh, και σε συμπορία. Ε. Ναι, ναι και σημαντικά. Μαλλον όχι. <laughs> τώρα να πούμε λίγο την ιστορία. Ε, εγώ είμαι σε σχημασμένο το 89 που σατρίζα την υποδοχή του Αντρέα του λοιπόν, το το Κέρφιλ. Λοιπόν, που λοιπόν, έκανε την εξή πλάκα ότι ο Αντρέφ είπα, θα έρχονταν Σάββατο απόγευμα και εγώ θα έρθει σάββατο πρωί. Mm. Και το είχαν όλοι λαγότερη κουλούδε στο Και μετά βγήκε <σχελίως> <και μετά, και, σχελίως> <και, σχελίως> μια ανακοίνωση <σχελίως> ότι εγώ εκτελούσαμε σε διταγμένη υπηρεσία τη Νέα Δημοκρατία που είχε δώσει εντολή στο 184 να βρει ένα μήνυμα εμένα να κάνω αυτή την παράσταση αυτό και τα λοιπά. Φεύγω το κακό πε του Πασού. Μετά είναι το καλό παιδί του Πασού γιατί τότε στα τρίζα το Μισοτάκι. Το ρεπερτόριο μου έχει 200 φωνέ. Το σύστημα βρήκε τότε σε μία φωνή. έκανε focus του Μητσοτάκη. Ελά εδώ, τη ώρα του Παθουργού. Πεντάλεπτο. Ναι. Εντάξει, είχα και πολύ καλά κείμενα. Ναι, μου γραφτεί ναι, το ναι, Θεμό Σανστασιάδη. Αυτό. Αλλά αυτό το πεντάλεπτο είχε διαταράξει τόσο πολύ που είχε συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει και άρθρο του Πασαλάρη τότε που ναι. λέει ότι ασχολήθηκε με ένα πεντάλεπτο του Μητσικώστα που Αυτό κάνει κακό στο ύμα τη κυβέρνηση και φέρνει, <laughs> θα τη ρίξει. με τι ασχολούσαν τότε. Ε, και με το αποκορύφημα ήταν μετά με το Σιμίτη. Που έμεινα τρία χρόνια ψυγείο. Τώρα πάμε για τη σημαντική. Οι είναι πολύ Δεν πάμε τώρα στο σήμερα. πάμε τώρα στο σήμερα. Στην κατοχή. Δεν ξέρω αν άκουσε την κυρία Κατσέλη. Όχι, τι. Σαν να διάβαζε άνθρωπο δικό μου. Πάει στο Κύριε Πρεδετετέ, μάλλον είναι το ΣΥΡΖΑ. Κύριε Πρεδετετέρι, έχουμε κατοχή. Είναι και τι απάντησε και ο κ. Βεβαιδέν. Ναι, λέει, μπορεί να, ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε, αλλά εσύ <Δυποίησα> μα του πέρασε. Και Κατσέλ και ήταν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Φεύγει, ο Παγκόσμια Τράπεζα, εμπορική. Λοιπόν, λέγαμε για τη Για να Καταρχήν η παίρνει Κάθε Εσωτερική, ξενόφερτη. τώρα το πράγμα και είναι αυτό που έχω πει ότι η σάτυρα είναι ε, όπω και εσεί: κάνετε μια κομπή που τα λέτε έξω από τα δόντια και έχετε στο, στον τοίχο με την κριτική, τη σωστή κριτική mm -hmm. και με, με στοιχεία να καταλάβει ο κόσμο και να ανοίξουν τα μάτια. Έτσι και η σάτυρα, αυτή την οποία πρεσβεύω εγώ, διώκεται γιατί δεν θέλει ο κόσμο να ανοίξει τα μάτια του. Και σου λέω και πάλι: το πεντάλεπτο που έκανα ή το δεκάλεπτο, αν είναι τόσο σκετσάκι, δηλαδή θυμάμαι. Που έκανα πίσω στον αντένα πέμπαινε. Στον αντένα έβαζα γερμανικά εμβατήρια από κάτω. Ναι, έβαζα ναι. το γερμανικό ύμνο που τραγούδι ο Σαμαρά Ουμπεράγευο. Περίμενε πώ το φτιάξω, Μέρκελ. Deutschland. <σφίλια> και τώρα έδωσα μια συνέντευξη στο BBC στο αδειόφωνο. Ξέχασα να σου το πω. Είχε έρθει ένα συνεργείο ναι. και μου λένε. Τα καλά του smartphone α πούμε. Μου λέει: Κάντε ένα σκετσάκι τώρα για την πορεία είχε... που είχε έρθει η Μέρκελ. Ναι, τέτοιο. Λέω μια στιγμή. Έχω βάλει το live stream από το τέτοιο. Το ηχογραφώ εδώ και το από το κινητό. Και έχω κάνει το. και λέει ο Σαμάρα: The Griechenland belongs to Deutschland. Ελλάδα ανήκει στη Γερμανία. Με τρει λέξει, είπε το πα, έκανα δίλκο με Frauenmärkel. Είχε πει και λέω: Τώρα να είχα τηλεόραση, θα ντούπλαρα από πάνω. Όταν έλεπα την υποδοχή, ξέρει, θα έκοβα τον ήχο και θα ντούπλαρα από πάνω. Τι τη λέει: Δεν έχω να ρωτήσω. Εκεί στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρει, ξέρει, ξέρει ο Σαμάρα: Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα φαντάζομαι το έκανα σε ποιο κανάλι. Γίνεται. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Να φανταστεί ότι ένα κίνημα, ένα πορτογαλέζικο συγκρότημα και ένα αντίστοιχο πορτογάλο νόμο, πριν από 2-3 χρόνια είχα δει αυτό το ντοκιμαντέρ, μέσα από σελίδα στο facebook, κάνανε, οργανώνω τον κόσμο σε ένα πάρτι, α το πούμε έτσι, αγανακτισμένο και αντίσταση, όπου τραγουδούσε το συγκρότημα πορτογαλικό, σατυρικά τραγούδια. Κατά κεράβο να και έβγαινε και ο Περφόρνια. Ναι. Το έχω δει από το Ιντερνετ. Μπράβο. Το. Ναι. το είχα δει και εγώ στο Ιντερνετ και είχα να μιλάμε πολλοί κόσμοι. Αλλά τι θέλω να πω, ότι ο κόσμο. σω να είναι και αυτό μια επιλογή μια για εδώ. Δηλαδή, εδώ που φτάσαμε. Και που βλέπω ότι μάλλον οι λιγοστέ ελευθερίες που έχουν μείνει. Μάλλον θα πετσοκοπήσουμε. Δεν θα είναι αγραία. για πολύ ακόμα. Δηλαδή, αυτό το, που το έχουμε και παράδοση εμεί. Ναι, την, παράδο, την παράδοση τη πλατεία, δηλαδή, Είναι μια παράδοση. Ναι, ναι. Μήπω θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μήπως να το σταθεροποιήσουμε δηλαδή. Στην αιασμένη και στο Κασκάκι συναυλίε του Λοΐζου και του Θοδωράκη το 75 <συστάμε>, ναι. μετά ναι. την. Στη δεκαετία του 60 τι γινόταν. Μέσα στη Χούντα ακόμη το μεγάλο μα τσίρκο τι... στην πραγματικότητα ναι, ήταν μια παράσταση τέτοια. Δεν είναι. Που ξεσηκώσει όλο το αθηναϊκό λαό. Ξυλούρι στα. φοβερή πάση τα κείμενα του, του Καμπανέλη. Δεν μπορεί παιδί μου, δεν μπορεί να κάνετε. Εγώ το έχω παράπονο από την αρχή τη κρίση. Ναι. 40.000 αναλύσει να κάνει κάποιο αν η τέχνη δεν μπει μπροστά. Ξέρετε εδώ υπάρχει και λίγο το... την τέχνη γενικά και στην Ελλάδα είναι και δεν ξέρω αν είναι τη φιλή μα είναι αυτό το διέρη και βασίλευε. ο καθένα έχει το δικό του μετελέστα, το δικό του θέατο. Εγώ να σου πω την αλήθεια είχα επιχειρήσει και δεν ευτύχησα. Δεν ξέρω πού θα το κάναμε βέβαια τότε. Έψαχνει η Μαλβίνα. Μάλλον στο Άλτερ θα γινόταν αυτό. Το 2000 πριν να αρρωστήσει επειδή. Όταν έχει ξεκινήσει την εκπομπή του Μαλβίνα, να σα πω που ξεκίνησε την εκπομπή μου, στο Sky εγώ το 1994. Mm -hmm. Η Μαλβίνα έκανε τότε μόνο ραδιόφωνο. Κάτι θέλει να κάνει τηλεόραση, με λέει, πήσε ένα μπούθι καλό όπω είναι το στούντιο και μένα μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω με αμοντάρι στα πλάνα και να τα ντουπλάρω από πάνω. Τα οποία βέβαια δεν βγαίναν ποτέ το ένα ε, γιατί άρχισαν να μπει mm -hmm. Λοιπόν, τι, αυτό τι ήταν. Ήταν προεδρία τη Δημοκρατία πρωτοχρονιά, που είναι ο Καραμαλής, τα μικρόφωνα πολύ μακριά. Και έρχεται ο Παπαντρέου, η Δήμη Ταλιάννη, ο. Εξοχλισμένο ο Σεραφείμ τότε και του λένε κάτι, και αυτό ήταν μοντάριστο 30 λεπτά και έπρεπε να παίξει ειδήσει 1,5 λεπτό. Όπου θα λέει ο εκφωνητή, έχω το πλέον μοντάριστο, και λέω: Βάλε ήχο. Και λέγαμε: Απόρρτα, απόρτα, εδώ Δεν είναι αυτή φορά πέτσαμε το γιορτάκι, λέει κάτι ενέκδοτο. εκείνη την η Μαλβίνα από το Θεϊκό, για αυτό τι κάνει, να το παίξω. Τι να παίξω, εδώ θα, ναι. παίξω, θα... <laughs> το παίξω. <σύμπα, laughs> <αλλά. laughs> <laughs> το το το <laughs> τότε ήταν η κοκκυνήρα, η κοκκυνήρα. Όχι μετά, είχε... ήταν η κυβέρνηση του Πάσο. Ε, λέει, το θέλω αυτό να το κάνω, το πώ θα κάνει το βίντεο. Λέω τίποτα, είναι το βίντεο, ό, το μπλά, το πάνω. Αυσό, και εγώ του πλάω Θεϊκό, αυτό και τα λοιπά. Και έτσι ήρθε η <laughs> δε και, και, και κάνει το. Μαλίνα, αλάι, μαλίνα χort. Μετά από χρόνια μου έλεγε να κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί. Δηλαδή, αυτή θα έχει το λόγο, το περιγραφικό, το να παίξω απ' έξω και εγώ θα μπαίνα μέσα. Δηλαδή αυτό, αυτό, όχι βέβαια. δεν θα μένε Δηλαδή τώρα σου λέω και σε youtube channel Να το κάνω, που είναι τη μόνες στο διάρκειο θα, θα είχε, Το βλέπω εγώ από βιντεάκια Και κάνω κάτι βιντεάκια τώρα άσχετο Πολιτικού αθλητικού ενδιαφέροντος mm -hmm. Μέσα σε τρεις μέρες είχαν 25.000 χτυπήματα ένα πολιτικό που έκανα πάλι 28.000 στο καλοκαίρι και δεν είναι τόσο. Ε, το έχουμε σπίτι, το κάνω, το στέλνω στα πετσυρικά μου, κάνει το βιντεάκι. Βλέπει, βρίσκεις μια διέξοδο λοιπόν. Ναι, τώρα που δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει διέξοδο στα ε, ναι. κλασικά ούτε κανάλια. Βέβαια μπέσα. στον κόσμο που έχει πρόσβαση στα, mm. στη νέα τεχνολογία. Mm. Γιατί οι άλλοι. Η παλιά τεχνολογία. Η παλιά <laughs> Ά, και <σε> αυτό τώρα <laughs> Δημήτρη. Πάμε παλιά, πέρα γύρω στα 60, σαν ένα κ. Σαν Του λέω, πάει τηλέωνα, λέω στα διαδίκτυα. Λέω, Παι, παιδί μου, δεν ξέρω, λέει η κόρη μου κάτι Έχα και χρόνια να το δω, 2-3 χρόνια. Ναι. Το βρήκα τι Βλέπω τι παλιέ εκπομπέ στο YouTube. Λέω πώ έγινε. <laughs> Έχω πάρει ένα λάιτ που η... <laughs> η κόρη μου και πάρα μου έδειξε. Σκόσμος. Και μάλιστα τώρα, ε, αυτό υπαχαίρουν πάρα πολύ που ε, τι εκπομπέ του, και να το λέτε συχνά στον κόσμο, στο YouTube channel και το χωρί FM του φίλου του Μάνου του που έχετε το κανάλι στο YouTube είναι λέει το άλλο στο YouTube το πετάει χωρί FM ή το, το, το, το, το, το, το... το εκπομπή ναι. αλφα ή το, ναι, ναι. ναι, τι, το και βλέπει και τι εκπομπέ που έχει χάσει. ακούει, γιατί υπάρχουν όλε τα αρχεία και πραγματικά θέλω να σου πω ότι το κάνουμε Όσο Και εδώ μπορούμε να το οργανώσουμε. Ο δεν θα έχει καμία. Κάνα πρόβλημα και αν δεν έχει το πλακόν ψωξίλο, δεν είναι τρέτοιμο. Φανταστείτε. Είναι δημοκρατικέ οι διαδικασίε. Είναι δημοκρατικέ οι διαδικασίε. Το καλό μου αρέσει που βάζετε το Mission Impossible. Το καλό μου αρέσει που βάζετε το Mission Impossible. Πέσει από το πρώτο μέχρι το βράδυ αλλάζει το καλό. Ναι, έχει παλιώσει τώρα το Mission Impossible. Λοιπόν, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και χωρί φέμε που έχει πραγματικά τα παιδιά εκεί έχουν σκιστεί και ολιγμονού. Και έχουν φτιάξει πολύ καλή υποδομή. Ναι, είναι... Και μπορούμε να το στήσουμε, παιδί μου, να το έχουμε. Κανένα δεν μπορεί να πιάσει εκεί. Και τώρα εντάξει, ένα πάλι που πάσουμε τώρα με τι τεχνολογίε είναι που το WiFi θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή. Κανονικά πρέπει να το έχει ο Δήμο και να ναι, το ό,τι μπορεί. Και αυτό που λοιπόν. είπε, να πληρώσω στο Δήμο τα ίδια καθαριότητα και να μου πει το Wi-Fi πολύ. να ευχαριστώ. Είπα λίγο εδώ. Σιγά σιγά ο διευθυντή, ο Χάριστο ο οποίος, ο οποίος φτιάχνει το ορόστερο του σταθμού και μπράβο του, του, του Χάρη ο οποίος είναι ένας μαχητής α, σαν εξάρτητος έχει πέρασει πολλά... Mm. Με τερίζια έτσι, mm. Mm. και ο Δημήτρης ο Χατζέκρη είχαμε ανταμείσου στον Αλφα. Βέβαια, από <laughs> δεν είχαμε πει ότι ήταν εγώ, το είχε ότι ήταν από του παλιού μετόχου τη Βέβαια, ναι, ναι, το, είπες, το Λοιπόν, ήταν και ο Εδώ αυτή είναι οι ξέρει, Γίνονται κάποιοι εδώ στην και ναι, αυτό που θα το μ' πάρα πολύ και μ' αρέσει να διαδίκτυο και με τη νέα τεχνολογία, ε, το έχω κάνει και με αυτό το, το smartphone το οποίο το λειτουργώ σαν κασετόφωνο, σαν κομπιούτερ, ξέρεις, τα έχουν όλα μαζί μέσα. Βεβαίως, ναι, ναι, Έχω, μου έχουν στείλει κείμενο, το οποίο, καλά είχα και ένα άλλο κινητό, μπορούσα να το διαβάσω με email το κείμενο. Ανοίγω το μικρόφωνο από εδώ, το λέω μέσα στο αυτοκίνητο κείμενο, το στέλνω με email στη... Στον παιδί, στον ψηκά, πάνω, που φτιάχνει το μοντάζ γιατί μπορούσε να το εξεγάγει στο αυτοκίνητο να. και βάζει τα κεφαλάκια. Ξέρει, στο ναι, το βίντεο ναι, ναι, ναι, ναι, που ναι, ναι. αντίστοιχα αυτό και τα λοιπά και φτιάχνει ένα τρίλεπτο. Και μέσα σε 24 ώρε είναι έτοιμο ναι, και ναι, με μηδέν κόστο, πολύ... αλλά και με την ταχύτητα δηλαδή, τη είδηση του τύπου. Δηλαδή συμβαίνει τώρα κάτι ρέ, με βρίσκει στο αυτοκίνητο. Τώρα, ναι. Γιώργο, σου γράψει ένα κείμενο γιατί δεν ξέρω εγώ την είδηση. Μπορεί να πει αυτό εδώ πέρα 1,5 λεπτό, μισό, μισό λεπτό. Κάνω δεξιά κλείνω τα παράθυρα. Το μικρόφωνο είναι αμέσω το στέλνω με email, το φτιάξει. Ναι, ναι, μπορεί να γίνει. Αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτα. Και θα καταλήξουμε εκεί σε αυτό το αντάρτικο, Αυτό που λέμε το κρυφό σχολείο που λέγανε παλιά. Τώρα είναι προσαρμοσμένο στι νέε, το οποίο δεν έχει βγει κομμάκει που υπάρχει. Εγώ δει πολύ μεγάλο είχα πάει σε ένα χωριό επάνω στον Πάρων. Δεν ένα χωριό που είναι το κλασικό χωριό τη μερινή ελληνική επαρχία. Με τους υπερήλικες οι οποίοι κάθονται στο καφενείο και τα λοιπά, και να ακούς τους ανθρώπου αυτούς να μιλάνε για το YouTube. Έλα. Για το YouTube δει τα κάτι α πούμε από το YouTube. Και λέει: Εσύ είσαι ειδικό. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σα αφήσω. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Δημήτρη θα ανταμώσουμε πάλι, πιστεύω. Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί μόνο με το τα Δημήτρη. Τα τσάκρα που λέμε, είμαστε στο, στο... ίδιο επίπεδο. Το ξέρουμε, το ξαναλύσει αυτό. Γιατί επικοινωνούμε, ξέρει, στο... στη συμπαντική ατμόσφαιρα, ξέρει, τα κύματα. Η ενέργεια. Μπράβο, έρχονται και με πιάνουν εμένα και γίνεται αυτό το τραγούδι που λέμε, έτσι. Συμπορεύεται. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ, Γεωργία. Τη Γιώτα, την Κουλιάρα που ήταν στον ήχο. Και όλους εσά εδώ στον RTFM. Α αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Δεν ξέρω, για το θα ά... people have the power, πα τη μέρα. Είδε με ένα δυνατό τραγούδι, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, ε, μετά από αυτή την πολύ ωραία παρέα που είχαμε σήμερα, ο Γιώργο Μητσικόστα ήταν μαζί μα. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε. Ε, πιστεύω ότι θα έχουμε τι νότε του Γιώργου και σε άλλε εκπομπέ. Νομίζω Δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί η αυτή πολιτική σάτυρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι που είναι απολύτω αναγκαία. Ναι. Και ότι πρέπει να υπάρχει σε μόνιμη βάση, διαφορετικά είναι ένα κενό το οποίο εντάξει είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το λέω από την αρχή, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατό τώρα να μην βγει ε, αν δεν βγει μπροστά η πολιτική Ποιο έκανε τι πολιτικέ σαντροπή στην αρχαιότητα, Μην ξεχνάμε ότι στην, κα... στην κατοχή υπήρχε επιθεώρηση και ήταν... οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε και ήταν γεμάτα τα θέατρα. Όχι, όχι μόνο, το Αντάρτικο είχε φτιάξει πάνω από 48 θιάσους που γυρίζανε στην ολόκληρη Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι ε, η βέβαια, τέχνη μπροστά, και ο πολιτισμός. τώρα, τώρα ό,τι και να λέμε εμείς. Σε αυτά. Λοιπόν, ε, να πάμε σε κάτι άλλο όμω που συμβαίνει τώρα. Ε, είχαμε πει, Την Τρίτη είχαμε βγάλει τον ε, Κώστα Αρβανίτη. Μα είχε πει ότι σήμερα στην ΕΡΤ ε, υπάρχει μια γενική συνέλευση των εργαζομένων. Ναι. Η οποία ήταν και γενική Κλήθηκε η γεν... κοινωνία, ναι. Ναι, είναι μια ανοιχτή γενική συνέλευση. Ε, με το γνωστό ζήτημα, με αφορμή μάλλον το πάγωμα του Κώστα Αρβανίτη και τη συναδελφή του κ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο τη εκπομπή εργαζόμενο στην ΕΡΤ, διότι ζήτησε να παρέμβει διότι μάλλον κάποια ευτράπελα έχουμε εκεί που συμβαίνουν ε, Καλό μεσημέρι Καλησπέρα σας Καλησπέρα. Ε, Τα ευτράπελα που συνέβησαν όπως είχα μιλήσει προηγουμένως με τον Δημήτρη ναι. ήταν ε, στο ότι έγινε μια προσπάθεια να αποκλειστεί ο κόσμος ο οποίος είχε κληθεί όντω από τον Κώστα τον Αρβανίτη από πολλού παράγοντες από δημοσιογράφους κτλ ναι. και όχι μόνο ο κόσμο, τα κόμματα, οι οργανώσεις Εκπρόσωποι συνδικαλιστικά κινήματα κτλ. Ε, πώς έγινε αυτή η απόπειρα. Να κλείσουν οι πόρτες, λίγο λεπτά πριν να αρχίσει η, η, η, η συγκέντρωση, ναι. η οποία γινόταν στο προαύλιο της ακόμα ελληνικής βραδιοφωνίας τηλεόραση, και να υπάρξει μια αναζητάν ταυτότητας για να μπούν δίθεν, για να προασπιστεί η πάση περιπτώσει η ασφάλεια του κτιρίου κτλ. Όλα αυτά έγιναν κάποιες Υπήρξε μια μηχανία εκ μέρους της προσπέρτη, να το πούμε έτσι, ως προς αυτό το ζήτημα, η οποία όμως μετά από παρεμβάσεις των εργαζομένων πήγε και άνοιξε τις πόρτες, είναι αυτό, και μπήκανε μέσα αρκετός κόσμος ε, και φυσικά όλοι οι εκπρόσωποι είχαν μπει των κομμάτων. Το ζητούμενο όμως δεν είναι πώς μπήκανε ή πώς εμποδίστηκε. Αυτό είναι, να, θα έλεγα, το σύμπτωμα των ημερών. Το ζητούμενο είναι να αντιληφθεί ο κόσμος ότι ο γύψος έχει αρχίσει και πίζει. Ότι δηλαδή μέχρι προχτές το μίξερ δούλευε για να ανακατέψει ουσιαστικά τα συστατικά αυτά νημόνια, με μέσω πρόθεσμα, δανειακές συμβάσεις όλα αυτά τα οποία έχονται ερήμι να ψηφιστούν αυτά τελειώσανε και τώρα ο γύψος αρχίζει και πίζει. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την, πώς να το πω, επιστροφή σε αντιλήψεις τη τελεισίες ενμερώσεις δυνάμεων ή Εθνικού Ιδρύματος Δραδιοφωνίας της αυτού μεγαλειότητας ε, κτλ. ώστε όποιος ασκεί κριτική ή όποιος, εν πάση περιπτώσει, δεν αποκρίνεται στην αισθητική της της κομματικής κατοχικής κυβέρνησης θα πρέπει να πετσοκόβεται. Αυτό που θεωρείται δηλαδή αυτονόητο στα ιδιωτικά κανάλια τα οποία παίρνουν όπως γνωρίζετε τη γραμμή κάθε μέρα από πολύ συγκεκριμένα επιτελεια και έχουν την ευχαίρεια και το ελεύθερο να μπορούν να αλλάζουν τακτικές, να χρησιμοποιούν όποιε εκφράσεις θέλουν διότι εκεί υπάρχει και το πρόσχημα η μετανθίεση του πλουραλισμού και της δημοκρατικής Εμεί λοιπόν επειδή κληρονομικό δικαίο λειτουργούμε αλλιώτικα θεωρείται να ρωτηθείς τι θα κάνει ο κύριο Βέντιας πάνω στο σκάρι. Θεωρείται σκάνδαλο να πεις γιατί πήρα 75 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ που είναι λεφτά του ελληνικού λόγια για να τα δώσετε όπως είπε και κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος πως παίρνει στον κοπελούδο στον πόμπολα στον έναν στον άλλον. Όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι απειχούν τις απόψεις του λαού ο οποίος λαός δηλητηριάς και τόσα χρόνια νομίζοντας ότι η ΕΡΤ είναι ιδιοκτησία είτε των κυβερνητικών είτε των κομματικών παραμάγαζων είτε εν πάση περιπτώσει μιας νοομεκλατούρας. Σήμερα, κι αν ήταν αυτό κάποτε, σήμερα αυτό πρέπει να ανατραπεί. Γι' αυτό καλέσαμε τον κόσμο και γι' αυτό θέλαμε. Θα έλεγα ότι η συγκέντρωση ήταν αρκετά επιτυχημένη δεδομένων των συνθηκών. Μιλήσαν όλα τα κόμματα, εκπρόσωποι των κομμάτων, αγωνιστικές παρεμβάσεις θα έλεγα. Άλλοτε με περισσότερη δαντέλα άλλο με λιγότερη, η ουσία όμως παραμένει ότι κάνουμε και εμείς το καθήκον μας μέσα στα πλαίσια αυτής της αφύπνισης που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο τελειώνοντας για να μην σας καλυστερώ άλλο θα θυμίσω επειδή ήμουν αυτή κοσμάρτης την εποχή που <coughs> οι συμφωνίες δεν ε, κλείνονταν μέσω οξόρετεριών και ενδιάμεσων πολλών αλλά με πάμπρες και με κάμποσες δεσμίδες εντός αυτών ο σχορεμένος ο μαλλόνις ο Ρασούλης είχε μια εκπομπή ραδιοφωνική στην, στο ραδιοφωνό μας. Ε, δεν άντεξε ο άνθρωπος αφού έπεξε ηταν μουσική εκπομπή του αλλά ξέρετε ο Ρασούλης πάντα έχει και έναν αιρετικό λόγο. Λέει αγαπητοί ακροατές, το θυμάμαι σε να είναι τώρα. Αγαπητοί ακροατές, κλείνοντας θα κλείσω με το επιμήθιο κοσκοτά κοσκοτά ήσουν από το κερασάκι σε μια τούρτα από σκατά. Την άλλη μέρα τον κόψανε. Σήμερα. Αυτό που διαπιστώσαμε εμεί ως εργαζόμενοι mm. είναι ότι αυτή η τούρτα από την οποία τα και τα ζόμαστε όλοι μα τόσα χρόνια δεν είναι από αυτό που είπα προηγουμένως για να μην το ξαναδούω, αλλά είναι από γύψο και φαρμάκι. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν μπορέσω να σα βοηθήσει σε κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, η Γενική Συνέλευση είναι σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί. Θέλω είναι να ρωτήσω. Είναι σε πω... εξέλιξη, mm. δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι mm. σε εξέλιξη. Θα υπάρξουν ψηφίσματα. Ο πρόεδρο Ποσπέρη είπε τα ψηφίσματα τα οποία σκοπεύουν να δώσουν ε, οι συνδικαλιστικέ οργανώσει που παρήστανται, γιατί εννοείται ότι συμμετέχει και η Ποσική και η Αδιακρόσωπο, αλλά και κόμματα, προσανατολίζεστε <coughs> βοηθούν... σε 24 ώρε επαναλαμβανόμενε απεργίε. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Και βέβαια έχουμε και άλλου στόχου, του οποίου δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να. Μαζαρέ, κοστίζει σε μπάση περιστολή. Προσανατολίζεστε και σε άλλε δράσει. Ναι, ναι. ναι. Ναι. Και βλέπω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και ξεμαγκώνει πλέον από αυτούς τους φόβους Ή ξέρετε, μη μιλάτε, είναι αυτό το πράγμα που λέμε να είσαστε κόσμοι, να είσαστε καλοί Και ενδεχομένως εσείς θα έχετε ιδιαίτερη μεταχείριση Αυτά όλα δεν αφορούν τον κόσμο, δεν τον ενδιαφέρουν Ο κόσμος της ΣΕΡΤ δεν είναι ούτε Και κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί για άλλη μια φορά Πρέπει να ακούσουμε όσοι ακούνε την εκπομπή σας. Η ΕΡΤ από τότε που δημιουργήθηκε δεν πήρε ούτε δεκάρα τσακιστή από τον κρατικό προπολογισμό, Δεν πήρε ποτέ. Αντιθέτως πάντα παίρνουν από τις εισπράξεις της ΕΡΤ. Οι οποίες ήταν από το ανταποδοτικό τέλος και από τις διαφημίσεις. Και παρόλο το πάρτι που έγινε τόσα χρόνια από τόσους πολλούς και με τόσα πολλά εκατομμύρια, πέρυσι, παρουσιάσαμε 100 εκατομμύρια περίσευμα. Γι' αυτό βουτήξαν τα 75 από αυτά και έχουμε προσφύγει mm. στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να τα δώσουμε στη λεγόμενη λαγιέ ή λαμογιέ, όπως τη λέμε. Ε, όποιος αισχύει τα δικαίωματά του τιμωρείται. Το είπαμε και πριν. Όποιος, <laughs> όποιος προσπά... Έλληνας πολίτης θέλει να παραμείνει Έλληνα, όχι μόνο τιμωρείται, καρατομείται και όμως. Δεν... Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ, ε, θα είμαστε σε επικοινωνία όταν ε, ολοκληρωθεί και η Γενική ναι, Συνέλευση όταν... να προβάλλουμε και κάποιε άλλε δράσει που ίσω αναποφασίσετε. Να... Αλλά η εκπομπή ΑΕΕ νομίζω ότι είναι γνωστό στου εργαζόμενου τη ΕΡΤ, αλλά θέλουμε να το πούμε ότι είναι πάντα στο πλευρό των εργαζομένων ε, τη ΕΡΤ, ιδιαίτερα σε αυτέ τι. Το... Ε... το γνωρίζουμε αυτό και κάναμε κάποτε. Ο Δημήτρη Ταθημάτη ε, ε, δούλευε σε άλλο ραδιοφωνικό τότε κάποιε προσπάθειε να γίνει μια εκπομπή όπως και στο ΙΓΜΕ ναι, ναι, ναι. μέσα σε συνέλευσή μας από το Αμφιθέατρο. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς ε, επικράτησαν ε, πώς να το πω αυτοί οι οποίοι συνομορφώθησαν προς τα υποδείξεις. Πάντως εμείς ήμασταν ανοιχτοί ακόμη και τώρα. Τι να αποπασίσετε εσείς. Ναι, ναι, το εύχομαι, το εύχομαι. Αλλά ξέρετε εγώ είμαι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Αγωνιζόμαστε να ξεφύγουμε από την τι οδηγίε ή πώ να το πω, τις, τα προσπέκτου καλή συμπεριφορά. Yeah. Είμαστε από αυτού που δεν ακολουθούμε κανενό είδου αβουαρδίδε. Και ειδικά τα καινούργια, αυτά που έχουν εκδοθεί από τον ε, εκπρόσωπο των Γερμανών Βιομηχάνων, που βεβαίωσε τα όσα είχατε πει κι εσεί για το νον-πέιπερ, στην ένταξή του στο Capital yeah, yeah, και, yeah, yeah. και στην καθημερινή πριν από λίγε μέρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, για την παρέμβαση. Καλό αγώνα. Να σε καλά σε Λοιπόν εκπομπή Αλφα Εύψηλον στις και μαζί. Εσείς τέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας και επικοινωνείτε μαζί μας ε, μέσω του εκπομπή Αλφα Εύψηλον Ναι. Ναι. Συνομιλούμε. Ναι και ε, ε, επίσης μέσω του SMS ε, 54344 γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ και το μήνυμά σας και μην ξεχνάτε ότι αύριο θα γίνει η κλήρωση για τα πέντε βιβλία ε, η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου του Δημήτρη Μιλάκα εκδόσεις Ποντίκη οπότε όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την κλήρωση είναι μόνο μέσω του SMS γράφετε ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά σας και αποστολή στο 54344 έως τις 2 αύριο το μεσημέρι έχετε δικαίωμα στην Συμμετοχή ναι. για να μπορέσουμε μετά ναι, να συγκεντρώσουμε. Ναι, ναι, για όσου δεν έχουν ή για πρώτη φορά για το βιβλίο του Δημήτρου Μιλάκα, να πούμε ότι είναι mm -hmm. προσωπική γνώμη, εκφράζω από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί για το ζήτημα του Αιγαίου και του προβλήματο που έχει παρουσιαστεί των ελληνικών σχέσεων. Περιέχει σημαντικά ντοκουμέντα σχετικά με την διαμόρφωση ή αν θέλει το ποιο σχεδιάζει και ποιο δημιουργεί το πρόβλημα στο Αιγαίο, εξ Αμερικανική πλευρά. Ε, και αυτά τα τοκουμέντα θα βοηθήσουν τον οποίο θα διαμορφώσει άποψη για το ζήτημα ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί με, τις, με τα συμπεράσματα του συγγραφέα που δεν νομίζω ότι θα βρεθεί εύκολα κάποιος ναι, να, ναι, να διαφωνήσει με, με αυτά που λέει ο συγγραφέας mm -hmm. λοιπόν και νομίζω ότι σε μια εποχή όπου γράφονται ανοησίες κυριολεκτικά ανοησίες για τα ζητήματα αυτά ε, είναι μια ανάσα είναι μια... Φρέσκια πνοή, α πούμε, τουλάχιστον να βλέπει μια πολύ συγκροτημένη και πολύ έντιμη προσέγγιση στα ζητήματα αυτά. Οπότε εγώ πάντα συμβουλεύω ότι αξίζει τα, τα λεφτά του. Δηλαδή αξίζει ακόμα και σε αυτέ τι δύσκολε εποχέ που ξέρω ότι ναι. κάποιοι άνθρωποι τα βγάζουν. Αλλά, ε... Εγώ θα προτείνω στου αγροατέ και το ξέρω ότι περισσότεροι από τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι διαθέσιμοι. Σε αυτέ τι συνθήκε αυτό που δεν πρέπει να λείψει είναι το βιβλίο. Ναι γιατί δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να κατανοήσει τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Και ναι, μεν βεβαίω το ίντερνετ είναι μια εξαιρετική πηγή τη εναλλακτική πληροφόρηση, αλλά έχει απίστευτα όρια. Διότι ναι, μεν υπάρχει η ελευθερία τη πληροφόρηση και η διακίνηση πληροφορία, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν μηχανισμοί που διοχετεύουν τρομακτικό όγκο σκουπιδιών με στο ίντερνετ. Και πρέπει να, για να βρει την πληροφορία, θα πρέπει να ψάξει πολύ, να τσεκάρεις πολύ. Να τσεκάρει αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει και κάποιε γνώσει για να το κάνει αυτό. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι το Ιντερνετ είναι δεν μπορεί εργαλείο. να εγκαταστήσει με κάποιον τρόπο το διάβασμα. Α, Τη συστηματική μελέτη και έρευνα στα βιβλία, mm -hmm. σε πρωτογενεί πηγέ. Mm -hmm. το, το λέμε και το ξαναλέμε γιατί με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν ακούω ιδιαίτερα νέα παιδιά που μπορεί να εντυπωσιάζονται από κάτι που είπαμε και να λένε ναι, παιδί μου, πού το βρίσκω αυτό στο Ιντερνετ δεν θα το βρεις στο ίντερνετ. Κατά 90% δεν θα το βρεις στο ίντερνετ. Θα το βρεις ανοίγοντας ένα βιβλίο. Γι αυτό και μπήκαμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ωστόσο Μα, η εκπομπή ΑΕ. Ε, παραπάνω ε, που ένα βιβλίο, αλλά ναι, δεν να μην πω. Απελάθω να πω ότι η εκπομπή ΑΕ μπήκε σε αυτή την, την, έτσι, διαδικασία. τη διαδικασία να ε, δείξει κάποια βιβλία, πολύ αναγνώστηση, ικανοποιώντας και ένα αίτημα, γιατί πολλοί εδώ ακροατές έτσι μας στέλνουν και μας λένε, βιβλιογραφία κτλ, να ε, δείξει βιβλία και σημερινά και παλαιότερα, ε, μέσα από αυτό το διαγωνισμό αλλά και φέροντα εδώ αν μπορούμε και το συγγραφέα όπως είχαμε το Δημήτρη yeah, Μιλάκα έτσι, yeah, yeah. Ε, παρουσιάζουμε οπότε κάποια βιβλία που θεωρούμε ότι αξίζει ε, σε αυτή τη δύσκολη εποχή να πάει να δώσεις τα λεφτά σου και να το πάρεις και να το διαβάσεις να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου, στο αρχείο σου Ακαιώς. να έχει κατακτήσει αυτή τη γνώση Λοιπόν, ε, θέλω να σου πω, ο προπολογισμό κατατέθηκε, θα τον σχολιάσουμε αύριο. Αύριο είναι έτσι. Για να μπορέσουμε το λέω απλά για να το ξέρουν οι ακροατέ μα ότι αύριο η εκπομπή θα είναι κατά κάποιο τρόπο αφιερωμένη. Ε, μέχρι ένα σημείο το αφιερωμένη, αλλά πρέπει να δούμε αυτά τα στοιχεία. Το μεσοπόλυτο στρατηγική που κατατέθηκε και τον προπολογισμό. Βεβαίω θα πρέπει να πούμε ότι το νομοσχέδιο που ψηφίσανε mm -hmm. νωρί χθε το πρωί, στη διάρκεια τη απεργία των δημοσιογράφων, για τις υποκρατικοποίησεις. Για τι υποκρατικοποίησεις είναι ότι χειρότερο έχει περάσει στην Ελλάδα από τη Χούντα και μετά. Ναι. Ε, γιατί αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι οι πρώτες υποκρατικοποίησεις σχεδιάστηκαν από τη Χούντα. Δεν, επι, δεν επιτελέστηκαν διότι πολύ απλά. Ε, Επήλθε επι, πολιτική ανατροπή. Mm -hmm. Χάρη στο λαό για την κινητοποίηση του. Ε, σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό ε, δεν επιτρέπει απλά μόνο την πώληση των υποκρατικ ε, Πρώην δέκο, ναι. γιατί αυτό δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν δέκο σήμερα. Η δέκο καταργήθηκε το 2001 από το Σιμίτι, που όταν μετατράπηκαν τι ανώνυμε εταιρείε. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, δεν είναι μόνο αυτό. Το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο επιτρέπει στην κυβέρνηση εν λευκό να αλλάξει το σύνολο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τη χώρα. Να πάψει να ισχύει αυτό που λέγεται δημόσια ιδιοκτησία. Θα πάψει να ισχύει. Θα ισχύσει όχι μόνο στι 10 και στα λιμάνια και στι υποδομέ, στα πεζοδρόμια και στα πάρκα τη πόλη. Θα πάψει να ισχύει. Πάμε σε ριζική αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτο τη χώρα, και αυτό είναι η μία πλευρά τη αλλαγή του, του διοκτησιακού καθεστώτο που, που ακολουθεί παράλληλα με την αλλαγή στο ιδιωτικό τομέα. Για mm -hmm. εκείνη την περιουσία των Ελλήνων πολιτών θα χαθεί και θα χαθεί σκόπιμα από την πολιτική την φορολογική. Αφενό και αφετέρου μέσω τραπεζών. Και ε, αυτό είναι το κυρίω μενού των, των, ε, των δανειστών και των γλύφων που σχεδιάστηκε εξ αρχή. Εκεί είναι η όλη η ιστορία. Και γι' αυτό ο κύριο Όρο μα λέει ότι θα δημιουργήσει οίκου αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Το, το διάβασα αυτό, το άκουσα. Ναι, γιατί. Διότι μιλάμε για μαζική εξόντωση mm. του ελληνικού λαού. Μαζική εξόντωση. Θα σα θυμίσω μόνο, μπορώ να θυμίσω πάρα πολλά πράγματα. Σημείσω ότι κάποτε ο ΟΗΕ σπον, σπονσάρισε ήταν το δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 80 είχε σπονσάρει μία εκδήλωση στη Νέα Υόκη, όπου α, ο ΙΕ ο, ΙΕ ο ίδιος καλώντας διακεκριμένους επιστήμονες και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο νομπελίστες κτλ ε, καταδίκαζαν ή μάλλον έφερναν στην επιφάνεια την ανάγκη να καταδικαστεί το καθεστώς πεωνίας. Θεωρούσαν δηλαδή ότι ήταν αδιανόητο σε μια α, διεθνή κοινότητα όπου η επικοιοκρατία διαλυόταν τότε. Ήταν στο τέλος στο τέρμα mm -hmm. τη. Mm -hmm. Τελευταία επικέπη απελευθερώθηκε αν θυμάμαι καλά το 79 λοιπόν 78-79 λοιπόν α, και από την άλλη δεν μπορεί αυτό να υποκατασταθεί από ένα καθεστώς πεωνίας. Τι ήταν το καθεστώς πεωνίας που λέγαν τότε. Η παιονία προέρχεται εψιλονόμικρον, ε, προέρχεται από το ισπανικό παιον. Πεόν είναι ο μουζίκος, ο κολύγος, mm -hmm. που δουλεύει για το φετικό του λόγο χρέους. Και ε, τότε πάρα πολλοί διεθνολόγοι, επιστήμονες, ε, νομπελίστες, ε, νομικοί και όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούσαν να τεκμηριώσουν το πόσο κατάφορο σε σχέση με τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά και τις διεθνήσεις που υπήρχαν τότε είναι το να επιβάλλεις καθεστώς παιονίας σε μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή να επιβληθεί ένα καθεστώς παιονίας σε μια χώρα. Δηλαδή να δουλεύει όλος ο πληθυσμός της χώρας mm. για να ξεχρεώσει τα χρέη του. Αυτό το πράγμα ήταν αδιανόητο. Αντιτίθεται στο διεθνέ δίκαιο αν θέλετε με βάση το διεθνές δίκαιο και τι διεθνεί συμβάσεις ακόμη και τις του ΟΗΕ η ισοδυναμή με κήρυξη πολέμου, κατάληψη και κατοχή της χώρας Αυτό το πράγμα τότε λέγανε λοιπόν πολύ διεθνολόγοι και το έχουν ετεκμηριώσει και στην ετήσια συνάντηση ε, διεθνούς δικαίου που κάνει ο ΟΗΕ στη έχει γίνεται αυτό λοιπόν ισοδυναμή με πόλεμο μας διεξάγεται πόλεμος ενάντια στον ελληνικό λαό και έχει ως βασικό στόχο το, την αρπαγή της χώρας του και ως παράπλευρη απώλεια τη μαζική εξόντωση ενός λαού. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο πώς μπορώ να, να χαρακτηρίσω το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 450.000 Έλληνες ή αν θέλετε αντίστοιχα οικογένειες αντιμετωπίζουν το φάσμα της λιμοκτονίας. Αυτοί είναι περισσότεροι από ό,τι γινόταν στην κατοχή το 41-42 και ναι μεν, δεν βλέπουμε ακόμη ανθρώπους του μπανιασμένους στους δρόμους να τους μαζεύουν τα κάρα του Δήμου όπως γινόταν στην κατοχή αλλά αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι είναι μικρότερη μαζική εξόντωση που γίνεται σήμερα και αν συμβαίνει αυτό τότε υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα πρώτον ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιμετωπίσει τις δεσμεύσεις που επιβάλλονται στο... στην κυβέρνηση ως εχθρική πολεμική ενέργεια εναντίον του δεύτερον να αιτηθεί να απαιτήσει αποζημιώσεων αποζημίωσης από, τις, από τα κράτη και τα όργανα τα θεσμικά όργανα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση οι Κομισιόν κτλ αποζημίωση για τον τρόπο που τον έχουν οδηγήσει και στο, στην κατάσταση που τον έχουν οδηγήσει και τρίτο πολύ βασικό είναι να αντιμετωπίσουν ή να α, ζητήσει από το διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης να κληθεί ο κύριο Σαρκοζή, ο κύριο Μπαρόζο, ο κύριο Ολάντ, η κυρία Μέρκελ και οποιοδήποτε άλλο πρωθυπουργό ε, ή πρόεδρο κράτους έχει βάλει υπογραφή στα σχέδια και στον τρόπο που επιβάλλεται στη χώρα αυτή η πολιτική να αντιμετωπίσουν το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη ω εγκληματίε κατά τη ανθρωπότητα διότι αυτό με βάση όλα, όλη την ομολογία, την εθνική ομολογία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητα. Μιλάμε για μαζική εξόντωση ενό πληθυσμού. Σκόπιμα. Με σκοπό και επιπλέον χρησιμοποιώντας το πολιτικό προσωπικό το οποίο το ίδιο το έχουν εξαγοράσει και το εκβιάζουν. Συνθήκη τη Βιέννης, παράγραφη 49 έως 55, όλα έχουν καταπατηθεί αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δικαιούται να ζητήσει να παραπευθούν στο διεθνές δικαστήριο. Ω εγκληματίε κατά τη ανθρωπότητα, όπω ακριβώ ήταν οι Ναζί, διαβάστε το κατηγορητήριο τη Νιευέργη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τη δίκη τη Νιευέργη, που έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη τη εποχή, γιατί έτσι ονόμαζαν, οι η η η μεγάλοι σύμμαχοι τη εποχή. Διαβάστε το κατηγορητήριο και δείτε με ποιον τρόπο μιλάει για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα και το πώ προσδιορίζει. Και αν αυτό δεν εμπίπτει στη δική μα προπόθεση, τότε να δούμε τι εμπίπτει. Εδώ έχουμε χαστά μυαλά μα δηλαδή. Αυτό το πράγμα και γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αυτές οι λογικές, λογικές που λένε κοιτάω εγώ το κεμέρι μου, το μισθό μου ή οτιδήποτε και τα ξεχνάω όλα τα άλλα", είναι πραγματικά, τι να το πω, θα το, θα το πω η πία πολιτικέ πολιτικές και νοοτροπίας. Όχι με την έννοια ότι είναι αυτό που το σκέφτεται έτσι αλλά όποια δύναμη προβάλλει το συντεχνιακό κομμάτι, γιατί είναι πλέον συντεχνιακό όταν χάνεται ολόκληρη η χώρα. Να. Έναντι του μεγάλου προβλήματο που αντιμετωπίζει η χώρα, τότε παιδιά, με συγχωρείτε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Δεν ξέρω πώ να το χαρακτήσω. Η μια συγκεκριμένη, όπω είναι η ηγεσία των συνδικάτων, οι πολιτικέ δυνάμει που επικεντρώνουν τα ζητήματα αυτά, για μένα είναι γερμανοτσολιάδε με τη σημερινή εκφράση Δεν μπορεί να αφήσει στη χώρα να γ για να είσαι νομοταγή απέναντι σε αυτό το κάστρο. Ή μήπω απλώ είναι λίγη Πώ το λέμε. Εννοώ με την έννοια. Βέβαια, επειδή μου ξέρει. Δεν είναι. Δεν έχει, έχει ανέσ... ανάγκη. Ακριβώ. Για να, το πα... δεν... να... Αλλά, ξέστη, <σφίλοι> πάει αυτόν αυτούς... τον αγώνα πιο μπροστά. Και... Ένα φίλο σε τι έλεγε. Όλα αυτά σωστά είναι. Εντάξει. σω να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα. Δηλαδή. Ακόμη κι αν είσαι ήρωα τη παλιά εποχή να σου κάνω αν σήμερα δεν μπορεί να μου αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και όχι μόνο δεν μπορεί να μου αντιμετωπίσει, αλλά ο τρόπο και οι στάσει του λειτουργεί υπέρ του προβλήματο. Τι να το κάνω. Μαύρη γάτα, άσπρη γάτα, το θέμα είναι και πια είναι το ποντίκι. Κρυνόμενο εκτό ε, Αυτό αποτελέσμα. είναι το ζήτημα. Δηλαδή, όταν ναι. πεθαίνει ένα ολόκληρο λαό, mm -hmm. και εδώ πραγματικά πνέει τα λύστιά η χώρα. Έτσι. Πώ είναι δυνατό να συζητάμε τώρα. Και μάλιστα ακόμα εντυπωσιακή ιστορία τώρα να περιμένουμε τι εκλογέ. Ω μάνα εξ ουρανού. Θα πέσω σαν δεν θα πέσω σαν μάνα. Αχ, τώρα θα, θα, σε θα σε ρωτούσα αυτό. Θα σε ρωτήσω αυτό. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση να σου πω ότι χθε στη συγκέντρωση που είχαμε έξω από τη Βουλή, οι δημοσιογράφοι και όχι μόνο δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι του τύπου εργάζονται στον τύπο, ε, διότι θα πρέπει να πω ότι αυτή η τροπολογία η χθεσινή αφορούσε περισσότερο ανθρώπου που εργάζονται στον τύπο παρά τον ΕΔΕΑΠ. Που, ναι. Αλλά είναι λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία και είναι και άλλο θέμα. Θα το αναλύσουμε αύριο λίγο περισσότερο που έχει να κάνει με του πόρου. και όμω άκουγα φίλου δημοσιογράφου ε, και το αναφέρω επίτηδε στο δημοσιογράφος ε, επειδή ε, υποτίθεται ότι προβλέπουμε κάποια πράγματα. Είμαστε μέσα στι εξελίξει και έχουμε μια άλλη ενημέρωση. Όπου τώρα έτσι όπω έχουν γίνει τα ζητήματα και έτσι όπω πάει η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να δίνει ένα 40% στο ΣΥΡΙΖΑ και θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Και το λέγανε, λε και αύριο πρόκειται να προκυρηθούν εκλογέ. Ε, διότι παίζετε, μα ρωτάνε και εδώ φίλοι, παίζετε αυτό το παιχνίδι, εάν την mm -hmm. Τετάρτη, γιατί την Τετάρτη τα μεσάνυχτα θα είναι η ονομαστική ψηφοφορία ναι, για το πολυνομοσχέδιο, ναι. ε, αν όντως ε, θα περάσει αυτό, αν θα περάσουν τα μέτρα, ή επειδή έχουμε αυτέ τι αντιδράσει, είδαμε χθε τι διαρροέ. Είδαμε σήμερα τις δύο παρετήσεις, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, τι θα γίνει. Λοιπόν, ε, ότι μπορεί πολύ απλά να διαλυθεί την τετάρτη το βράδυ η κυβέρνηση. Ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε και μια άλλη φορά, γιατί πρέπει να συζητήσουμε τι, τι πολιτική διεξόδο μπορεί να υπάρχει αυτή τη χώρα, πέρα από γενικές θέσεις που εντάξει είναι λίγος πολύ γνωστό τι υποστηρίζουμε και πώ το υποστηρίζουμε. Mm. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε μια καταραίουσα χώρα το πώς αντιδράσεις ως να, ας πούμε ότι θα υπάρχει το, αυτό το σενάριο που να. λένε να. Οι, ο κόσμος γιατί δυστυχώς έχει μάθει να σκέφτεται τα πράγματα με κοινοβουλευτικό κρετινισμό. Όχι ο όρος κοινοβουλευτικός κρετινισμός, το έχω ξαναπεί πολλέ φορές, δεν είναι βρισιά, είναι, πολιτικός, φιλο, φιλο, είναι φιλοσοφικός όρος πολιτικής φιλοσοφίας, έχει κατοχυρωθεί από το 19ο αιώνα, από διάφορου κλασικού συγγραφεί. Yeah. Τι είναι ο κοινωτικό κριτηνισμό. Όταν αντιλαμβάνεσαι, όταν δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που δένει και κρατάει το κράτο και την πολιτική εξουσία δεν είναι κοινωνία, αλλά ανάποδα. Θεωρεί ότι το κράτο και οι θεσμοί του κρατάνε δεμένη την κοινωνία. Αυτό είναι mm -hmm. ο κοινωτικό κριτηνισμό. Mm -hmm. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι συμβαίνει ακριβώ το ανάποδο. That's Η συνοχή τη κοινωνία είναι που κρατάει τη συνοχή του κράτου και τον θεσμό του και όχι ανάποδα. Αυτό το πράγμα. Και έτσι θεοποιεί το κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση. η κυβέρνηση, άρα είναι. δεν μπορείς να σκεφτείς έξω από αυτά και πέρα από αυτά mm -hmm. για να τα αλλάξεις, αν θέλεις αν χρειαστεί, mm -hmm. αν δεν mm -hmm. σου κάνουν λοιπόν εγώ θα ήθελα να πω το εξή. πείτε μου μία χώρα μία χώρα που δέχεται τέτοια πολεμική απειλή, γιατί εδώ πρόκειται για πολεμική απειλή όταν σου γίνει ο Πρωθυπουργός και, και ευθέω απειλεί τον λαό ότι αν δεν περάσει θα μα οδηγήσει σε χάο. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να μα οδηγήσει σε χάο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο να οδηγηθεί η χώρα σε χάο. Ναι. Μόνο αυτό και η μεγάλη συμμαχή του. Ευθέ, Ευθέω απειλεί τη χώρα. Κάτι που δεν έχει τολμήσει, α πούμε, να έχει κάνει ο Παπαδόπουλο. Δεν έχει τολμήσει να το κάνει αυτό. Να πει δηλαδή ότι θα βυθίσει στο οικονομικό και πολιτικό χάο ολόκληρη τη χώρα. Επειδή δεν περνάει η πολιτική που του έχουν πει τα μεγάλα θετικά. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα. Ο δοσυλλογισμό πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο, την έννοια του κουίσλινγκ, όλα αυτά τα πράγματα τα έχει, πετα, τα έχει πετάξει πίσω. Λοιπόν, ο μόνο τρόπο για να επιβληθεί χάο σε μια χώρα είναι όταν το επιλέγει η εξουσία. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Η κοινωνία από μόνη τη μπορεί να διατηρήσει την συνοχή τη. Mm -hmm. Δεν έχει τρόπο. Mm -hmm. δεν, έχει, δεν υπάρχει τρόπο να τη διασπάσει παρά μόνο με επιβολή από, από τα πάνω. Έτσι έγινε στην Αργεντινή το 2001. Έτσι. Λοιπόν, και αλλού. Mm -hmm. Όταν όμω έχει μια καταραίωσα κοινωνία και οικονομία, δεν μπορεί να πα με ομαλέ συνταγέ. Δηλαδή, να πω ας πούμε ένα φορο, φτιάχνω ένα φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο το ψηφίζω στη Βουλή και περιμένω ένα χρόνο να βγάλει τα αποτελέσματά του. Δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Θα χρειαστεί μέσα σε λίγα 24 ώρα να παθούν τόσο απότομε στροφέ στην οικονομία, δηλαδή να στρέψει τόσο γρήγορα mm -hmm. το, το καράβι τη οικονομία. το οποίο δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Παράδειγμα. Αναφέρουμε ένα και από το, το Roosevelt ότι στην προσπάθειά του να επιβάλλει αλλαγή του τιμόνιου όχι μόνο ήταν έτοιμο με τα νομοσχέδια που θα επέβαλε ένα από τα κλασικά ήταν το Blastical το, το νόμος Blastical που ήταν επαφορούσε το ρόλο των τραπεζών το οποίο όμως το, για το να τον εφαρμόσει επι, επινόησε και το Bank Holiday δηλαδή αυτό το, το, μια αργία ώστε να κλείσουν οι τραπεζές να μπορεί να το εφαρμόσει και να μπει ξανά σε λειτουργία την επόμενη μέρα το πρωί. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα χρειαστούμε στη... ένα σχέδιο πολύ συνεκτικό, έτοιμο και άμεσα εφαρμόσιμο mm -hmm. με αποτελέσματα από την πρώτη βδομάδα. Εάν δεν, δεν το κάνεις αυτό, απλά θα είσαι μια κυβέρνηση με πολύ καλέ προθέσει που θα διευθύνει την κατάρρευση τη χώρα. Και ανησυχώ πάρα πολύ όταν ακούω από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να λένε εντάξει ρε παιδί μου θα ε, ποστούμε θυσίε, θα τραβήξουμε, θα σηκώσουμε τα μανίκια, θα ναι, ταυτώ ναι. και θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά τέλο πάντων δε, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε μια καταραίωση οικονομία. Δεν λέω, το, αυτοί, αυτοί νιώθουν την έννοια τη θυσία ε, με την έννοια τη αυτοθυσία. Και το καταλαβαίνω και το αποδέχουμε. Ηθικό, ηθικά περισσότερο το βάζουν. Mm -hmm. Γιατί αν είχαν μετρήσει και είχαν κάτσει να σκεφτούν με ποιο τρόπο θα τραβήξω το τιμώνι αλλού, Τη ρώτα. Που εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχουν την πρόθεση το κάνουν. Δεν πάω στη λογική. Mm -hmm. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σου, ναι Το αναγνωρίζω. Ναι, ναι, ναι, ναι, Πρέπει να σκεφτούν ένα σχέδιο το οποίο να είναι εφαρμόσιμο άμεσα από την πρώτη 24ωρο και με τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να δει ο λαός και η χώρα αποτέλεσμα από το δεύτερο 24ωρο. Ναι. Αν δεν το πετύχουμε αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει η οικονομία ή να μπορέσουμε να βρούμε τα καταρκελά ή συνέχεια, δεν είμαστε σε κατάσταση τέτοια που έχει πλέον εφεδρίες η οικονομία για να μπορέσει να λειτουργήσει αναστατικά. Αυτό χρειάζεται... Δεν υπάρχει αυτό ο χρόνο, λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Πρέπει να... Γι' αυτό και θα, πρέπει, θα χρειαστεί σε μια εκπομπή να συζητήσουμε τα σχέδια ανόρθωσης τη οικονομία που είχαν διατυπωθεί αμέσω μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την mm. απελευθέρωσή τη. Να δούμε τι σημαίνει το timing που λένε οι γλωσάξιονε. Δηλαδή mm -hmm. πώ υπολογίζανε το χρονοδια... τα χρονοδιαγράμματά του, πόσο αυστηρά ήταν τα χρονοδιαγράμματά του, mm -hmm. ώστε να μπορούν εφαρμόστηκαν όχι. Γιατί έπρεπε να, έπρεπε να οδηγηθεί η ελληνική κοινωνία στον εμφύλιο. Γι' αυτό και τα συντηρητικά ακόμη σχέδια ανα, ανα, ανασυγκρότηση δεν εφαρμόστηκαν προκειμένου να, να κινηθεί στον εμφύλιο η ελληνική κοινωνία και μετά βεβαίω να ακολουθήσει την πορεία που ακολουθεί. Αυτό το πράγμα όμω είναι πολύ, πολύ σοβαρό όταν κάνει μια μελέτη ανόρθωσης τη οικονομία. Απάντησε για να κλείσουμε σε ένα φίλο, θέλω να το αφήσω ένα απάντητο. Ε, επειδή μίλησε για αυτό το σχέδιο και λέει το ενιαίο πελαϊκό μέτωπο έχει αυτό το σχέδιο. Κοιτάξτε, το σχέδιο αυτό υπάρχει. Στον Ιαπαλαϊκό Μέτωπο, ε, όχι απλά υπάρχει, έχει και του ανθρώπου που κάνουν τη δουλειά υποστήριξη, ε, την επιστημονική δουλειά κτλ. Και δε, αλλά δεν έχει τη φιλοδοξία, ποτέ δεν την είχε, δεν έχει τη φιλοδοξία να το εφαρμόσει μόνος του, μόνο του. Δηλαδή δεν είμαστε ένα παραδοσιακό κόμμα που θα καταλάβουμε το κράτο και θα πάρουμε τη διοίκηση στα χέρια μα, διορίζοντα περίπου 35 με 40 χιλιάδε ανθρώπου στέσει. Όχι. Το σχέδιο αυτό αφορά ολόκληρη την κοινωνική κοινωνία και την άντληση εφεδριών που χρειάζονται μέσα από τον ίδιο το λαό, το επιστημονικό του δυναμικό, τον κόσμο του, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το σχέδιο και αυτή είναι η δυναμική του. Αλλά έχουμε σκεφτεί επακριβώς με timing, στο δευτερολέπτο με. που λέει λόγος, έτσι, με. με ποιο τρόπο μπορεί να στρίψει το καράβι. Και εκεί χρειάζονται όχι απλά αιρετική, αιρετική σκέψη. Όχι απλά άνθρωποι με, με, με, με, με καινοτόμα σκέψη, τόσο καινοτόμα που δεν συμβιβάζονται με οτιδήποτε, γιατί χρειάζονται τέτοιες ακριβώ καινοτομικέ σκέψεις. Δεν είμαστε σε ομαλές συνθήκες. Είναι Όπω για παράδειγμα ένα, ένα, στον Τιτανικό που βούλιαζε. Δεν μπορεί να πηγαίνει με όρου. Ε, ε, να κατεβάσουμε τη βαρκούλα. Ναι, πρέπει ε, να δει πολλά πράγματα. Δεν είναι, άσκηση, δεν, δεν είναι άσκηση, είναι πραγματικότητα. Ακριβώ. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σωθεί ο ήταν οικό αυτή ναι, τη φορά. Ναι. Αλλιώ θα βουλιάξει με εμά τον κόσμο. Και αυτό είναι μαζί που μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, αύριο θα πούμε mm. πολύ περισσότερα για τον προπολογισμό που Βεβαίως. κατατέθηκε. Που λογικά, λογικά, αν υπάρχει κυβέρνηση μετά την Τετάρτη το βράδυ, ξεκινάει την επόμενη μέρα η συζήτηση του προπολογισμού. Φέτο είναι πιο νωρί η συζήτηση από ότι. Τη συνηθίζεται να, να γίνεται. Συνήθω η συζήτηση του προπολογισμού γινόταν η Δεκέμβρη. Εθυμάσαι. Και να σου πω και κάτι άλλο ναι. εδώ σε αυτό. Ναι. Απλά τώρα μου ήρθε, με ναι. την απάντηση και του φίλου. Το δικό μα σχέδιο ανασυγκρότηση τη οικονομία έχει ξεκινήσει ήδη. Και από πού έχει ξεκινήσει. Από την προσπάθειά μα να συγκροτηθούν οι επιτροπέ αγώνα, οι επιτροπέ γενική πολιτική απεργία. Mm -hmm. Γιατί αυτέ θα αποτελούν και του βασικού κοινωνικοπολιτικού πυλώνε αλλαγή Τη τροχιά της, της χώρας, που δεν είναι επιτροπές του ΕΠΑΜΠ, προφανώς. Είναι επιτροπές που πρέπει να συσπηρωθούν εκεί όλες οι ζωντανές δυνάμεις του έθνος. <laughs> που το έθνος τι είναι, για να το δώσουμε ορισμού, γιατί ακούω α, α, απίστευτες συλληθιότητες, mm. ο λαός στην ιστορική του συνέχεια. Αυτό είναι το έθνος. Σε μια φράση. Λοιπόν, έως αύριο το μεσημέρι... Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για τα πέντε αντίτυπα του βιβλίου «Η Απόρρητη Ιστορία του Αιγαίου» του Δημήτρη Μιλάκα εκδόσεις «Ποντίκη». Ε, ως εξή, γράφετε «ΕΠΑΜ» και ενώ τη λέξη «Βιβλίο», το όνομά σας και αποστολή στο 54. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε καλά. Ε, να δώσουμε μικρόφωνο στο Χαριμπότσαρι.